Φίλε και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σα. Είμαι ο Mike Κλαβερ στα μικρόφωνα του σταθμού και είναι η εβδομαδιαία εκπομπή Ex Libris. Μια εκπομπή για το βιβλίο, την ανάγνωση και πάνω πάνω για τους αναγνώστες να σας καλυπτεί αυτό το υπέροχο φθινοπορεινό όμω κυριακάτικο απόγευμα δεν ξέρω τι γίνεται στη υπόλοιπη Ελλάδα αλλά εδώ βρέχει βρέχει σταθερά από το πρωί από αυτές τις ξέρετε τις βροχερές μέρες του του Νοεμβρίου όχι καταγίδα βροχή όμως να πέφτει όλη μέρα έτσι μια ρομαντική μελαγχολία έχει απλωθεί παντού τώρα βέβαια έχει πέσει το σκοτάδι ε, νιώθουμε χειμώνα σιγά σιγά και η θερμοκρασία σαφώς έχει αρχίσει να πέφτει έτσι ε, τι καλύτερο από το να συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό στο Radio Music Heaven να πάρετε ένα ζεστό ε, ρόφημα, φέψιμα όπως θέλετε... δηλαδή ένα καφεδάκι, ένα τσαγάκι ή κάτι άλλο... να καθίσετε αναπαυτικά... είτε στο κρεβάτι σας, είτε στην πολυθρόνα σας... είτε στον καραπέ σας ή ακόμα -κόμα και πάνω σε ένα ζεστό στο πάτωμα... και να ακούσετε την εκπομπή μας... αν δεν έχετε και κάποιο καλό βιβλίο δίπλα σας... Ακόμα καλύτερα και θα θέλαμε είτε μέσω του τσάτ του σταθμού μας είτε μέσω του μηνύματος που μπορεί να αφήνουν οι μας επισκέπτες να μας πείτε τι καλό διαβάζετε ή θα διαβάζετε ή τι ε, τράφηξε την προσοχή σας στο χώρο του βιβλίου την εβδομάδα που μας πέρασε. Ηταν μια γεμάτη τουλάχιστον για μένα εβδομάδα, αλλά και για τους υπόλοιπους παραγούς του Radio Music Heaven και να είμαστε ε, εδώ οι βραδινοί οι το απο... του τους κρίκης Κυριακής εδώ στο μετέχμιο στο μετέχμιο μεταξύ της εβδομάδας που έφυγε και της εβδομάδας που μόλις, ξεκινά, που μόλις ξεκινάει ε, αποχαιρετούμε το Σαββατοκύριακο αποχαιρετούμε την ε, προηγούμενη εβδομάδα και καλωσορίζουμε και ελπίζουμε να σας βάλουμε στην κατάλληλη διάθεση για να ξεκινήσει όμορφα η Δευτέρα σας και γενικά όλη η εβδομάδα που έρχεται να καλείς περίσω εδώ πέρα τον... ή την Άλτο και το Στέλιο Κολυνιάτη που είναι συνδεδεμένοι στο chat ήδη και τα λέμε καθώς επίσης την Ελένη και την Ευελίνα οι οποίες μας ακούνε και αυτές και όλους τους υπόλοιπους φίλους οι οποίοι δεν έχουν ακόμα ε, ε, συνδεθεί, δεν μας έχουν στείλει ακόμα το μήνυμά τους τη Μαρίτα, συγγνώμη, σε έναν παρελήμο να ξεχάσουμε τη δικιά μας τη Μαρίτα Κιού ευχαριστώ Μαρίτα, μας ε, έλειψε στην Παρασκευή, Η Μαρίτα έχει την εκπομπή της και αυτή την Παρασκευή μια από τις ωραίότερες ε, εκπομπές του σταθμού μας να προχωρήσουμε όμως πριν ξεκινήσω την εκπομπή, να προχωρήσουμε να ακούσουμε το πρώτο από τα σημερινά κομμάτια και μετά θα σας πω τη θεματολογία, τουλάχιστον τη μουσική. Ε, θεματολογία γιατί η θεματολογία τη εκπομπή, αυτό είναι το καλό στο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Μπορεί να αλλάζει ανάλογα και με τις προτιμήσεις των ακρατών. Είναι ευέλικτη, μπορεί να αλλάζει ε, ανάπασο και στιγμή με αφορμή αυτά που θα συζητάμε και γενικά την ανάδραση, το feedback που λέμε και στα ελληνικά που έχουμε από του ακρατέ μα. Αλλά με πάση περιπτώσει, πάμε στο πρώτο κομμάτι για σήμερα. μορφή ε, σε ρυθμούς χαλαρούς να το πω έτσι λίγο ε, τζάζ δεν ξέρω ε, σύνθεση είναι μια σύνθεση του Andrew Hale και δεν είναι κάποιο γνωστό ε, με την ευρεία εννία του όρου κομμάτι είναι soundtrack είναι το κεντρικό θέμα από ένα soundtrack που όχι από ταινία όχι από βιβλίο αλλά από παιχνίδι ε, τι παιχνίδι από βίντεο παιχνίδι συγκεκριμένα ε, Δεν, το έχουμε, ε, δεν το έχουμε ξαναπεί σε άλλη εκπομπή Αλλά φαινόμενος ανάμεσα στα άλλα του χόμπι Και ως παιδί που μεγάλωσε τη, στα θελικά s ε, Έχω μία αυτή με τα παιχνίδια Και δίκη με τα βίντεο παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ε, Τα παιχνίδια τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει υπερπαραγωγές θα λέγαμε και ένα από τα καλά αυτής της ε, υπόθεσης είναι ότι είναι πάρα πολύ προσεγμένα ε, και τα ηχητικά τους θέματα σε σημείο παιχνίδια σαν αυτό ε, που σας α, ανέφερα μόλις τώρα το παιχνίδι δηλαδή, το όνομα του παιχνίδιου ονομάζεται Έλεη και πράγματι είναι ένα παιχνίδι σε στυλ φιλμ από την εταιρεία Rockstar και υποτίθεται ότι παίζεις ένα detective στην αστυνομία του LA τα χρόνια μέσω μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και γύρω στη δεκαετία της δεκαετία του 40 σχέση του 50 και μιλάμε είναι ένας ολόκληρος δίσκος μαζί με το Παιχνίδι που σε ψηφιακή μορφή βέβαια Ο οποίος έχει όλο το soundtrack και όλα τα τραγούδια Τα οποία ε, πραγματικά αν σας τα βάλω όλα και έξω Δεν θα μπορέσετε να βρείτε διαφορές από κανονικά σε εισαγωγικά ε, τραγούδια Έτσι λοιπόν με αφορμή ε, αυτό ότι δηλαδή μου και μου αρέσουν ακόμα τα βίντεο παιχνίδια αλλά πάντα ένα φορμή και ένα άρθρο που είχε συγκεντρώσει κάποια από αυτά τα σύγχρονα soundtrack από το φιλικό μας site spoiler είπα γιατί όχι θα επενδύσουμε την εκπομπή με τραγούδια τα οποία έχουν όλο κομμάτια μάλλον, συγνώμη, που έχουν αυτό το κοινό χαρακτηριστικό προέρχονται όλα όχι από ταινίε, όχι από δίσκους είναι όλα από Παιχνίδια, από βίντεο παιχνίδια ε, στην προκειμένη περίπτωση και φυσικά ε, έχουμε αρκετά ε, όσοι από σας είστε φανατικοί κάποιου βίντεο και δεν το έχω συμπεριλάβει σε αυτή την και soundtrack έτσι και δεν το έχω συμπεριλάβει σε αυτή την εκπομπή να με συγχωρήσετε θα μου το πείτε στο chat μα ή θα μου το γράψετε στο forum και σε επόμενη εκπομπή ευχαρίστω θα το συμπεριλάβουμε και αυτό. Οι, όσον αφορά τα βιβλία τώρα όμω, γιατί εντάξει, για βιβλία είναι εκπομπή, όχι για βιντεοπαιχνίδια, όχι ακόμη, μη δίνω και ιδέε στην ε, διεύθυνση του σταθμού και μου αλλάξουν το πρόγραμμα. Ε. Λοιπόν. Η, η σημερινή εκπομπή θα κάνουμε μια βόλτα να το πω έτσι στις γειτονιές του διαδικτύου. Θα δούμε διάφορα ε, πράγματα που συζητιούνται με βιβλία στο διαδίκτυο, διάφορα γενικά ε, νέα όπως θα ε, βρίσκουμε για το βιβλίο. Έτσι θα είναι, έχουμε καιρό ε, να επισκεφθούμε ε, site blogs και σχετικά με το βιβλίο. και είναι μια καλή ευκαιρία αυτό το χαλαρό απόγευμα της Κυριακής να το κάνουμε. Να καλείς πρίσω και τη Lady Jazz που ήρθε και αυτή στην παρέα μας. Ελπίζουμε να σου κρατήσουμε ευχαριστή σαντροφιά My Lady. Και για να δούμε ε, τι θα για να δούμε Θεσμού όπω έλεγε κάποια άλλη ραδιοφωνική εκπομπή. Έτσι λοιπόν έχουμε ε, διαλέξει κάποια. Δεν μπορώ να καλύψω όλο το εύρος του διαδικτύου σε μια εκπομπή και υπάρχουν πολύ πιθανόν πολλά αξιόλογα έτσι, ιστολόγια, φόρουμ, ιστοσελίδε ε, σχετικά με το βιβλίο που εγώ τυχαίνει ή να τα αγωνώ ή να μην έχω το χρόνο να τα ε, επισκεφτώ, Σας μεταφέρω τα νέα από αυτά που επισκέφτομαι ε, πιο, πιο συχνά, πιο τακτικά και με τα οποία έχουμε και ε, κάποια, πώς να το πω, συνέχεια ευχαρίστως αν έχετε κάποιο ιστολόγιο ή κάποια ιστοσελίδα με το βιβλίο και... Θεωρείτε ότι ε, θα ενδιαφέρε τους ακροτές της εκπομπής Ευχαρίστω να μου την μεταφέρετε ε, Είναι γνωστά τα μέσα επικοινωνίας με το σταθμό μας Ευχαριστώ λοιπόν να μου την μεταφέρετε Και ε, εγώ θα κάνω τα, το καλύτερο δυνατόν για να τη συμπεριλάβω Και αυτή στην, ε, ε, σε μία από τις ε, επόμενες εκπομπές ε, τα πάντα γίνονται όμως ε, νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι και μετά να δούμε σιγά σιγά να μπούμε στην κυρία θεματολογία μας. Αυτό ήταν λοιπόν το θέμα, το κεντρικό θέμα από το παιχνίδι Crisis 2. Είναι μια σειρά παιχνιδιών The Crisis με φανατικούς οπαδούς και στο συγκεκριμένο, για να καταλάβετε γιατί είδου δουλειέ. μιλάμε, στο συγκεκριμένο τη μουσική την έχει γράψει ο Χωάνς Τσίμερ. Ποιος είναι ο Χωάνς Τσίμερ, που είσαι από τη μουσική του βασιλιά των Λονταριών, του Crimson Tide, τη λεπτή κόκκινη γραμμή, του μονομάχου του 12 χρόνια σκλάβος και άλλων ε, ταινιών ε, και ε, γενικά τέτοιων συνθέσεων για τον κινηματογράφο. Ε, και ναι, εδώ πέρα, τι πιο να γράψει ένα κομμάτι για ένα βίντεο παιχνίδι ε, και μάλιστα τόσο δημοφιλές. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λοιπόν όμως ε, να δούμε για τα βιβλία πώς πήγε ε, το ε, διαβασμά μας. Καταρχάς να ξεκινήσω εγώ γιατί ως γνωστόν ο Μάρτος, ο πρώτος στον Λίθο, ο Βαλέτο και κάτι τέτοια. Ε, εγώ την να πω, από λογοτεχνικά βιβλία σημειώσατε όχι χή, όχι μηδέν, όχι δύο, τε, με συγχωρήσω από το εγώ δεν την χάνω, επομένως, ε, δεν κατέχω, αλλά εν πάση περιπτώσω οι βιβλία γράψε μηδέν. Ε, τις τελευταίες μέρες έπεσαν κάποια ενδιαφέροντα ε, βιβλία ιστορικά, με, ε, ε, παραλυπόμενα να το πω έτσι ιστορικά, κυρίως επικεντρωμένα στο δεύτερο παγκόσμιο ε, πόλεμο. Και εκτό αυτού έπεσαν στα χέρια μου κάτι βιβλία ε, για θέματα προγραμματισμού και συν τι υποχρώσει, συν διάφορα άλλα. Επικεντρώθηκα σε αυτά και έμεινα πίσω στα λογοτεχνικά μου ε, αναγνώσματα. Τι να κάνουμε, ε, συμβαίνουν και αυτά. Παραλήψα να καλησπρίσω Τον Νίκο και τον Ράμπαν Που ήρθαν και αυτοί στην παρέα μας Καλησπέρα παιδιά Ελπίζουμε να περάσετε όμορφα Αλλά ας ξεκινήσουμε ε, Εντάξει Εγώ σας είπα τι δεν διάβασα Μάλλον παρά τι διάβασα ε, Ας ξεκινήσουμε Όμως να δούμε τι είναι Στο υπόλοιπο Θα ξεκινήσουμε το δικό μας από το φόρου, Αν δεν γνωρίζετε Στο Φόρουμ του Radio Music Heaven Εκεί πέρα στα περί ανέμων και υδάτων υπάρχει και μια ωραία, ένα ωραίο νήμα, που θα λέγαμε τελικά ένα thread για τους ε, ε, Αγγλόφωνους, ε, πιο διαβάσει διαβάσετε τελευταία και εκεί μπαίνετε και μπαίνουν τα μέλη μας και αφήνουν τις προτάσεις και τις εντυπώσεις τους. Και έχω καιρό να δω τι γίνεται και βλέπω εδώ πέρα, α, ε, η Λάσον ε, λέει διάβασε την καλύβα του Βουλιαμ είναι μ, ένα βιβλίο το οποίο Της άρεσε πάρα πολύ κατέπληξε Από ότι μας γράφει εδώ πέρα Και είναι ένα βιβλίο που ε, ο πρωταγωνιστής ε, μαθαίνει, έχει γράψει πολλά, μπορείτε να διαβάσετε, μια σύνοψη το τέλος, νομίζω το σύνοψη όμορφα, λέει θα μάθει να συμφλιώνεται με τον πόνο, την απώλεια και να ζητά το βαθύτερο ε, νόημά τη. Θα ζήσει κάτι που θα δοκιμάσει τα όρια της πίστης του και θα αλλάξει για πάντα τον κόσμο του. Μάλιστα και την εντυπωσία σε τη φιλή μας στην Ελλάσσον, ενδιαφέρουν αυτό και αν είσαστε φαν φίλος αυτού του είδους με τα βιβλία δηλαδή ε, των εσωτερικών να το πω έτσι αναζητήσεων ή βιβλία ε, τα οποία πραγματεύονται τέτοια ζητήματα γιατί όχι δώσουν μια ευκαιρία και ε, πόσο μάλλον που το προτείνει και ένα από τα μέλη μας. Δηλαδή έχετε και μια ήδη μια γνώμη. Τώρα αν πεις αν το μας είναι διαφορετικά. Ε, τώρα τι να κάνουμε. Αυτά πάντοτε υποκειμενικά ε, είναι και εδώ είναι που βοηθάει πάρα πάρα πολύ το διαδίκτυο που έχουμε πει. Και πραγματικά σχέση του εξής ίδια αυτή η εκπομπή που ακούτε τώρα δεν θα ήταν δυνατή χωρίς το διαδίκτυο. Έτσι. Λοιπόν ένα ε, άλλο μέλος μας, η Aurora Borealis, πολύ, πολύ όμορφο αυτό το ψευδόνιμο, πολύ μου αρέσει, ε, ίσως επηρεασμένο γιατί διάβασε, ε, δεν μας άφησε όμως κάποια κριτική, διάβασε και ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία και ε, συζητάμε για το Silmarillion του Tolkien. Το Silmarillion θα έλεγα είναι η επιτομή της μυθολογίας του κόσμου που δημιουργήσε ο Τόλκιν και εντάξει, αν μου πει κάποιος ότι δεν έχει ακούσει τον Τόλκιν και τον άρχοντα των δαχτυλιδιών και το Χόμπιτ καιρό ε, καιρός δεν θα πω τίποτα καιρός είναι να τα μάθει ε, μόνο αυτό είναι η συμπάθεια που τρέφω στον Τόλκιν και ε, στη λογοτεχνία του φανταστικού γενικότερα εντάξει, ο Τόλκιν νομίζω ότι δικαιωματικά κάθε ε, στην κορυφή ε, αυτής της, ε, αυτού του είδους λογοτεχνίας στην κορυφή είναι η ρίζα σύμφωνα με κάποιους άλλους δεν θα διαφωνήσουμε έχει εξέχουσα ε, όμως έχει ξέχασα θέση και ο Ορφέας, ο δικός μας Ορφέας που είναι και συγγραφέα και γράφει και αυτός μία να στο το φόρμα θα βρείτε και ε, τα δικά του έργα διάβασε την Αθηνά της Unsear ο συμβολισμός της θεάς η μαγεία και η δύναμη του θηλυκού στην πορεία των αιώνων ε, πραγματικά είναι ένα εξάντλητο θέμα θα έλεγα εγώ πάντοτε ε, αυτά τα θέματα που ε, ρίχνουν ματιά στην ε, ε, εξέλιξη ε, της κοινωνίας θα έλεγε των ρόλων των ανθρώπων στο βάθος του, του χρόνου έχουν ένα, πάντοτε ένα ενδιαφέρον για άλλους μπορεί να έχουν και επιστημονικό ενδιαφέρον αλλά πιστεύω και για το ευρύ κοινό τα που φωτίζουν ή επιχειρούν να φωτίσουν κάποιες τέτοιες ε, πτυχές της ανθρώπινης τη ε, ανθρώπινης κουλτούρας ε, του ανθρώπινου γίγνεσθε πιστεύω έχουν το δικό τους ε, ξεχωριστό ε, ενδιαφέρον και ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ω, και ε, αυτός ε, μα δηλώνει εδώ πέρα ότι διαβάζει επιστημονικά βιβλία αυτόν τον καιρό <laughs> και μου φαίνεται επηρεάστηκε αυτός από μένα έτσι ε, και εκτό αυτού διάβασε τη βιογραφία της βίκης μου σχολείου Μάλιστα, ένα, ένα είδο που δεν τα πάω εγώ ιδιαίτερα καλά προσωπικά, όχι με τη βική μου σχολή, γενικά με τις βιογραφίες, κάπου δεν ξέρω, τις βρίσκω λίγο βαρετές, να το πω έτσι. Δεν με τραβάνε σαν είδο. Άλλοι όμως, ε, σε πάρα πολύ να ανακαλύπτουν και να μαθαίνουν πράγματα και πτυχέ από τη ζωή ε, προσωπικότητων, είτε ιστορικών είτε σύγχρονων προσωπικότητων. Και ε, διαβάζω, πάλι ο φίλος μου, ο Κωνσταντίνος, μας λέει, διάβαζε τον επίσημο οδηγό του Μουσείου της Ακροπόλεως. Του, ε, πολύ ενδιαφέρον, και εγώ από ποιο μουσείο βρεθώ, ε, ε, διαβάζω, μα αρέσει να παίρνω τους οδηγούς και να διαβάζω και να ενημερώνομαι, βέβαια Πιστεύω, ναι, στην αρχή του μουσείου δεν ξέρω αν είχε κάποιον, πιστεύω να είναι καλό αυτό ο οδηγό, στην αρχή δεν είχε κάποιο, τολμώ να πω, μου οι αρχαιολόγοι ελεύθερα να με διεψεύσουν, κάποιον αξιόλογο οδηγό. Πιστεύω κάποιε καλέ εκδόσει και σύντον χρόνο πιστεύω θα γίνουν για το μουσείο τη Ακρόπολη το αξίζει. Άλλωστε νομίζω πια παρά τα, τι σχετικέ παρά τη μεγάλη καθυστέρηση στο να ε πραγματοποιηθεί αυτό το μουσείο ε, έχει βρει τη θέση που το αξίζει στα, ε, ανάμεσα στα διεθνή μουσεία έχει βρει τη θέση του στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά ε, πλέον ε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και τέλο η Ρένα Μπίλ ε, Διαβασε το Γαλίνη του ηλία και μια λέξη μας λέει αυτό τέλειο. Πραγματικά ο Βανέζη είναι ένα κατακτα... Ε, το Βανέζη είναι καταξιωμένα ε, δεν νομίζω ότι χρειάζονται ε, περαιτέρω συστάσει πιστεύω ότι όλοι λίγο πολύ σε κάποια φάση κάτι έχουμε διαβάσει από Βανέζη έστω και αυτά τα λίγα τα υποχρεωτικά που μαθαίνουμε στο σχολείο έτσι είναι από αυτά που πιστεύω κι εγώ εντάξει ε, τα έργα που πιστεύω ότι πρέπει ε, κάποιος να τα έχει υπόψη του αν όχι το σύνολο της βιογραφίας ε, το συγγραφέα έτσι λίμωνο ε, τουλάχιστον κάποια έργα πρέπει να ξέρει πέντε πράγματα όσο κι αν δεν είναι το είδος μας ε, δεν να ξέρουμε τι λέει ε, παιδί μου κάπως έτσι το βλέπω εγώ Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα, τα εκτενόμενα βλέπω. Χαίρομαι, χαίρομαι. Βλέπω ότι υπάρχει ένα αναγνωστικό ενδιαφέρον εδώ στο Reading Music Heaven και θα χαρώ και πολύ περισσότερο αν κάποιο από αυτά τα βιβλία που κατά καιρούς προτείνουμε ή συζητάμε στην εκπομπή στα χέρια σας και μου γράψετε και τις ε, απόψεις σας. Βέβαια εκπομπή όπως όσοι ε, συστακτικοί κρατάς θα έχετε ότι δεν είναι καταναγκαστική, δεν είναι μια εκπομπή που παρουσιάζει την βιβλιοπαραγωγή και περιλήψεις της βιβλιοπαραγωγής όχι είναι πιο γενική εκπομπή, υπάρχουν πολλές εκπομπές και όπως είπαμε υπάρχει και το διαδίκτυο που όποιος κάθεται σαν υπολογιστή σε οποιοδήποτε μέσο πρόσβαση στο ίντερνετ για να ακούσει αυτή την εκπομπή σίγουρα μπορεί με δυο κλικ να δει και ό,τι χρειάζεται για τη βιβλίο και για οποιοδήποτε βιβλίο, επομένως ε, πιστεύω θα ήταν πολύ τό να προσπαθήσουμε να υποκαταστήσουμε αυτό, όχι ε, πιστεύω ότι πρέπει να είναι αυτή η δυνατότητα που έχουμε ένα βήμα για να πάμε λίγο παραπάνω, να συζητήσουμε λίγο περισσότερο, λίγο πιο ελεύθερα για τα για τα βιβλία. Πάμε όμως στο επόμενο να από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια. Πάμε στο επόμενο κομμάτι για σήμερα. Our hero, our hero, Wielding power of the ancient Lord art Believe believe the dragonborn comes It's an end to has passed on the road. Dragon και για όσους ε, δεν αναγνωρίσατε τη μελωδία, είναι από τη σειρά παιχνιδιών Elder, Elder Scrolls συγγνώμη, και είναι το διάσημο 5 Elder, Elder Scrolls 5 το Skyrim και όσοι δεν το έχετε ακούσει δεν ξέρετε, τι Δευτέρα με τον Κιδεμόνα σας στις ροκακπομπές ε, που παρακολουθούμε, ή ανοίξτε τώρα και γκουγκλάρετε το, έτσι. Λοιπόν, ε, αυτό το κατά μένα υπέροχο τραγούδι, υπέροχος ρυθμός, ε, μου άνοιξε τους ορίζοντες με την έννοια ότι γνώρισα ένα είδο που, ε, ομολόγο δεν το ήξερα, Στη, που ονομάζεται cover. Τώρα στα ελληνικά πώς το λέμε ή τι ε, μετάφραση έχουμε δώσει δεν γνωρίζω. Ω μουσική εδώ πέρα να με ε, διορθώσετε. Λοιπόν, ε, τα cover είναι στην ουσία επανεκτελέσει από συνήθω ανεξάρτητους καλλιτέχνε ε, θεμάτων ή τραγουδιών που βρίσκουμε σε ε, ε, Ταινίες, το ,τι έχω δει εγώ, που έψαξα σε η το συνηθεστερο εχω δει εγω καλλιτέχνη δεν είναι μία από τις αγαπημένες μου ε, και έχει κάνει πολύ σε αρκετά παιχνίδια. Ε, μπορείτε να την ψάξετε στο ίντερνετ Μαλούκα ή κατά κόσμο Ντελοσάντος αλλά όλοι δεν ξέρουν ω ε, ε, Βέβαια αυτά που γιώσα Site και τέτοια λέω όπω ξέρετε πάντοτε μετά την εκπομπή στις φόρουμς, στις σελίδες ανεβαίνουν και όλα τα σχετικά link με, με σύνδεσμοι από το ελληνικότερο μην τρομάζετε λοιπόν ότι και ε, αν είναι θα το βρείτε ή ό,τι θέλετε με ρωτάτε όλα γι' αυτό είπαμε είναι το ίντερνετ, είναι άλλες δυνατότητες στην επικοινωνία μεταξύ του ραδιοφωνικού ε, παραγωγού και των ε, ακροατών και κάτι που δεν ήξερα γιατί υπήρχε και με διαφωτίσουν και εδώ όσοι κάνουν ραδιόφωνο ε, πολύ πριν ε, από μένα υπάρχει και ο όρος ή πιο σπάνια ζηλικό ραδιοφωνατζού ε, και απαντάται στον προφορικό ρόγο συχνά και με μειωτική ε, διάθεση και σημαίνει ο παρουσιαστής της ραδιοφωνικής εκπομπής τώρα θα μου πείτε μα που τα βρήκες τώρα που το βρήκες πως τη βίωτας και έρθες, ε, να τα λες αυτά να ε, σου πω και τον ορισμό του ραδιοφώνου έτσι ραδιόφωνου ουσιαστικό οδετέρω ο... Άντερο, συγγνώμη, ε, πρώτη έννοια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιοφωνία, κάθε ραδιοφωνικό σταθμός ή το σύνολο των ραδιοσταθμών και ειδικότερα το πράγμα που με δε δείτε από αυτούς. Και μας έχει πρώτους-πρώτους διαδικτυακό, δικτυακό, Ιντερνετικό, τοπικό, ψηφιακό ραδιόφωνο. Κάνω ραδιόφωνο, είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός κλπ, κλπ. Μα πού τα βρήκα από αυτά, αυτά λοιπόν τα βρήκα στο κατά καινούριο στην έκδοση φετινή του 2014, του χριστικού λεξικού της νεοελληνικής γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών. Ναι, ε, είναι ένα λεξικό το οποίο... Ε, Είμαι ευτυχής κάτωχος να το πω. Έσπευσα να το προμηθευτώ γιατί θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο ε, όχι μόνο για φιλόλογους, εκπαιδευτικούς μαθητές και τα λοιπά Αξίζει τον κόπο για κάθε έναν που έχει ένα στοιχειώδες ενδιαφέρον για τη γλώσσα μας. Ε, αξίζει τον κόπο να έχει προμηθευτεί έναν αντίτυπο ε, αυτού του λεξικού. Ε, έχει λέξεις ε, τρία εκατομμύρια περίπου λέξεις ψηφίδες όπως χαρακτηρίζουν οι λεξικογράφοι 75.000 κλίματα, σύνολο σελίδων 1.819 παρακαλώ και έχουν περιλαμβάνει μέσα λέξεις και έννοιες οι οποίες τα τελευταία χρόνια μπήκαν στη γραφή μας. Δεν είναι ένα λεξικό ιστορικό όπω οι ίδιοι της Ακαδημίας ε, Αθηνών οι ίδιοι άνθρωποι και πιο συγκεκριμένο ο συντονιστή, ε, ο κύριος ε, ο καθηγητής ε, και ο Τόλκιν ήταν καθηγητής γλωσσολογίας έτσι ο κύριος Χριστόφωρος Χαραλαμπάκης λοιπόν τόνισε ότι ε, δεν είναι ιστορικό λεξικό είναι ένα χρηστικό λεξικό άρα έχει λέξει τις λέξεις της ζωντανής γλώσσας τις που Μιλιέται σήμερα και έτσι θα βρείτε λέξεις μέσα και έχει ενδιαφέρον όπως ε, ε, καγκούρας, <laughs> Ιντερνετάκιας, για μας το λέει αυτό, ε. παχαλάκιας αν θυμάστε που είχε κάνει και πρωτοσέλιδα και άλλες και άλλες όπως ε, CD κλπ, και λοιπά και λοιπά. Ε, μεγάλη δουλειά. Ε, και φαίνεται ε, στα του λεξικού αλλά και ε, στις ερμηνείες και, και στην ηλεκτρονική βάση που υπάρχει πίσω και το στηρίζει φαίνεται ε, όλη η δουλειά η οποία έχει γίνει Είπαμε 75.000 λέξεις θα βρείτε στο λεξικό, δεν είναι ιστορικό λεξικό, δεν θα βρείτε αρχές λέξεις, δεν θα βρείτε, θα βρείτε ό,τι χρησιμοποιείτε ε, σήμερα. Και έχει πραγματικά, ε, όπως διαβάζω και ε, ενημερώνομαι όσο μπόρεσα να ενημερωθώ, γιατί γλωσσολόγος, λεξικογράφος κλπ. κλπ δεν είμαι, ε, ε, όσο μπόρεσα να δω, είναι μία... Ε, άρτια δουλειά η οποία ακολουθεί τις πιο σύγχρονες θα πω εγώ επιταγές της επιστήμης της γλωσσολογίας και ευχαρίστω να με διορθώσουν ε, όσοι φίλοι κατέχουν καλύτερα το θέμα από μένα να με διορθώσουν και να μου πούνε όχι εδώ κάνεις λάθος κύριε ραδιοφωνάτζη για να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο που δεν είναι ειλικρινά Πρώτη φορά εδώ στο λεξικό των Ιδράν δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και εδώ πέρα ένα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που γράφουν στον πρόλογο ο κ. Πετράκος Γενικό της Ακαδημίας λέει ότι η Ακαδημία με το λεξικό δεν αποβλέπει σε ρύθμιση της γλώσσας Είμαστε, το έχουμε θίξει και σε προηγούμενες εκπομπές το, ε, τον ερωτά με το γλωσσικό ζήτημα και κατά πόσον ε, φύγουμε ή δεν φύγουμε ε, τη γραφή κλπ. Δεν είναι που βλέπεις ρύθμιση, παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο και επιστημονικά εξακριβωμένα την πραγματική μορφή της νεοελληνικής την πραγματική εννοή ε, όπως την ε, σήμερα και ε, το γλωσικό πλούτο της εκφραστικής δυνατότητε έχει πολλούς νεολογισμούς, νέες σημασίες, έτσι, και ακούστε αυτό που σημειώνει ο κ. Πατράκος, ε, «Το πλήθος των νεολογισμών και των νέων σημασιών που περιέχονται okay. δείχνει τη δημιουργική δύναμη των Ελλήνων στη γλώσσα και διαψεύδει όσους θρυνούν okay. για τη φθορά εφθορά της ελληνικής γλώσσης, ένα ζήτημα που όσοι για παρακολουθήσει αυτά που είχα πει για το άλλο μεγάλο έργο του ε, πρώην Ελιά και νύντου Μορφωτικού Ιδρύωματος ε, την ιστορία της ελληνικής γλώσσας δηλαδή ε, ένα ζήτημα εφθοράς τη ελληνικής πάει πίσω σε, στους πρόχριστους χρόνου, έτσι πάμε πίσω στην κλασιακή και ακόμα ίσως και λίγο πιο παλιά εποχή ε, ανησυχούν από τότε λοιπόν για τη φορά και την κατάπτωση κλπ τη γλώσσας και ευτυχώς έρχεται η Ακαδημία Αθηνών ε, χωρίς φανφάρες μπορώ να πω χωρίς να προσπαθεί να εντυπωσιάσει όπως κάποια λεξικογράφη με αιτήσει, Ε, ε επισημάνσεις λέξων έρχεται σε μνάκι και μας δίνει ένα εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου έργο. Ε, Κάθε ένα από τα σημεία που με εντυπωσίασαν και μου κακοφάνηκα λίγο έτσι. Ε, το θέμα της διπλής ορθογράφησης. Περίπου 500 λέξεις ε, πλέον αποδέχεται ή καταγράφει το λεξικό ως ε, διπλής ορθογραφίας. Θα λέμε διπλή ορθογραφία. Το βγω πως γράφεται με β με υψήλων. αυτό ακριβώς θα με καταλάβετε. Και έτσι και λάθη το οποίο έχουν περάσει τη γλώσσα μας τα αποδέχεται, τα, τα καταγράφει γιατί είναι η πραγματικότητα της, ε, της γλώσσας αυτή, πώς να το κάνουμε ε, μπορεί, ε, να, μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι 100% λάθος, 200%, 1000% όμως η γλώσσα ε, θέλουμε δεν θέλουμε είναι αυτό που μιλάμε και έχω πει πολλές φορές ε, την απόψη μου για τις ε, νεκρές Γλώσσες, νεκρές γλώσσε, είναι νεκρές για ένα συγκεκριμένο λόγο ε, Κάποιοι ίσως να θέλουν και να τις αναστήσουν Αλλά ξέρετε, στρατιστικά να το δούμε Οι αναστάσεις είναι πολύ, ένα πολύ σπάνιο Δεν θα πόνταρα στις αναστάσεις εγώ. Έτσι, Μακάρι αλλά δεν θα πόνταρα ε, Κάτι που πρέπει να... Μου έκανε εντύπωση και το ανακάλυψα διαβάζοντας και εγώ θα να μάθω περισσότερα για αυτό το λεξικό. Ήταν ένα έργο, έχει τυπωθεί καταρχάς από το Εθνικό Τυπογραφείο, σε μια εξαίρετη θα έλεγα δουλειά και πραγματικά τα τελευταία χρόνια και τα τελευταία πέντα ειτί, όχι, και λίγο παραπάνω, επειδή τύχανω και παρακολουθώ τις δουλειές του Εθνικού Τυπογραφείου, ένα μπράβο έχω να πω στους που έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και στην ηλεκτρονική του μορφή στο σκοπό του ε, μπορώ να πω αλλά και αυτό το έργο που έχουν τυπώσει είναι ε, άψογο και αισθητικά είναι ε, σκληρόδατο ε, φυσικά με πολύ ωραία με, ε, με dust cover που λέμε απ' έξω ε, ευδιάκριτο ε, μπράβο τους αυτό έχω να πω ήταν ένα ακριβό έργο Κόστησε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ η εκδοσή του. Ε, τα τρία τέταρτα, το σημαντικό που θέλω να πω ότι τα τρία τέταρτα από αυτό ποσό τα διέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών. Και τα υπόλοιπα από χορηγίε ε, κλπ. Ε, εντάξει, δεν είμαι και ο μεγαλύτερο φαν, να το πω έτσι, του Υπουργείου Οικονομικών και φαντάζομαι και περισσότεροι που με ακούνε δεν έχουν και την Λίγοι των σχέσεων με αυτό το πλοίο όμως μέσα στα τόσα και τα τόσα λεφτά που έχουνε δοθεί σε αυτή τη χώρα για ό,τι πιθανό και απίθανο μπορεί να φανταστεί yeah. πιστεύω ότι αυτά τα χρήματα πραγματικά από την καριέρα μπορώ να πω άξαν και μπράβο τους που δόσαν αυτά τα χρήματα για αυτό ακριβώς το σκοπό. Και έτσι το λεξικό αυτό η επίσημη τιμή του εκδότη είναι 48 ευρώ ναι. 48 ευρώ, για ένα έργο 1819 σελίδων, έτσι. Δεν το συζητάω, πιστεύω ότι αξίζει. Και έχουν κάνει και το, το εξή ότι οι φοιτητές, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων ε, μπορούν να το παίρνουν από το βιβλιοπωλείο της Ακαδημίας Αθηνών σε ειδική τιμή στα 35 ευρώ. Έτσι, ε, εξαιρετικό, ενώ τα έσοδα επειδή ε, το κόστος όπως είπαμε καλύφθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και από κάποιε χορηγίες ε, από όσο είδα, τα έσοδα ε, θα δοθούν για έρευνες, για νέους ε, άνεργους επιστήμονες πιστεύω ότι αν μη άλλο αξίζει τον κόπο ε, να το τιμήσετε όσοι έχετε τη δυνατότητα, βέβαια να πω κάτι με μια, μια μικρή Δευτερολέπτον έρευνα στο διαδίκτυο θα το βρείτε σε πολύ καλύτερη τιμή από, τα, από την επίσημη, να το πω έτσι, των 48 ευρώ. Ε, με καλά παιδιά, είστε δεν θα κάνω διαφήμιση τώρα πού και πώς. Ψάξτε το, θα το βρείτε και εγώ το πήρα ε, σε πολύ ε, σε αρκετά φθηνότερη τιμή. Πιστεύω ότι αξίζει ε, τον κόπο να υπάρχει ε, αν όχι σε κάθε σπίτι, τουλάχιστον σε όσου ε, έχουν μια οργανωμένη βιβλιοθήκη, ας έχουν ε, και αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι, από ένα από τα πιο διάσημα, ένα cover και αυτό, ε, από τα πιο διάσημα παιχνίδια όλων των εποχών, Zelda The Legends, η θρήλινη τη Zelda. Δεν ξέρω όσοι ήσασταν στη γενιά των Aedes, αλλά όσοι ήσταν σίγουρα κάτι θα σας λέει αυτό το όνομα. Σε ερμηνεία της Lindsay Sterling στο Equipment, που, που να παίζει βιολί, όσο έχετε πρόεδρος στο YouTube, αναζητήστε έχει κάνει διάφορα cover και με το βιολί της ε, κάνει όμορφες ε, δουλειές. Ε, θα έλεγα. Basic, το Legends of Zelda το ξέρουμε, είπαμε όσοι δεν ξέρετε ε, και αυτό, εσείς και αν θα τη Δευτέρα με το κηδεμόνα σας, τις ροκ εκπομπέ μα και για να μην ξεχνιόμαστε τη Δευτέρα ε, την γίνη ημέρα του ροκ, αχ εντάξει, ξεκινάμε όμως με ένα δυνατό το τετράωρο rock τη Δευτέρα στις τέσσερες είναι η Έμι με τις rock απόπειρες και για να ακολουθήσει δύο ώρες μετά ο Πέτρος με το live rock και στη συνέχεια τη Δευτέρα έχουμε όπως έχει μεταφερθεί και η εκπομπή της ήλιου. Έτσι, επομένως στις 10 μετά έχουμε και σες απαγορευτικές για μέσος ώρες οι πάντοτε εξαιρετικές εκπομπές του Προέδρου κατά κόσμον cross. Λοιπόν, ε, εν πάση περιπτώσει ε, ελπίζουμε ε, σχεδόν κύλησε έτσι η πρώτη ε, ώρα της εκπομπής. Ελπίζουμε μέχρι στιγμής να σας ε, άρεσαν αυτά που συζητήσαμε. Για πάμε λίγο να δούμε και ε, τη γενικής και μερικά ιστολόγια πριν συνεχίσουμε. Ξεκινήσω δικαιωματικά με το ιστολόγιο που μέφερε και μένα εδώ πέρα. Το στο λόγιο της ελευθερία που εμείς εδώ την ξέρουμε σαν τζάζι και η οποία από εκεί που μας την παρουσία της γράφκα μια ιστοριούλα στο μουσικό τη της αγαπημένης μας Ήλια βέβαια και η οποία έχει και blog στο λόγιο από εκεί έμαθα για το Radio Music Heaven και βρέθηκα πρώτο ακροατή και μετά και ως παραγωγός έτσι, αν λοιπόν έχετε γανακτήσει με αυτά που ακούτε πήγαινετε στην Τζαζή να διαμερτυρηθείτε <laughs> στην, η οποία όμω, εντάξει, ο καιρό έχει να γράψει το στο λόγιο της η γράφει κάποια ε, ωραίες ατάκε ε, από αυτά που υποπίπτουν στην αντίληψή τη, την να κάνουμε φοιτητήρια κοπέλα, έχει τη σχολή της, αλλά τζάζι γράψει και κάτι και κανένα βουλιαράκι αφού Ξέρω ότι ξέρεις, να το πω έτσι. Λοιπόν, ε, όχι είναι, είναι ωραίο έστω και έτσι να κρατάς ε, μια επαφή με ανθρώπους που έχεις συναντήσει και ε, θεωρείς ότι αξίζουν ε, να είναι μέρος της ε, καθημερινότητάς σας. Εδώ πέρα λίγο το το chat και γενικά το site δεν μου τα λέει καλά. Ελπίζω ήχος, και ο ήχο, ίσω να έτσι και ο καιρό, ελπίζω ήχος να φτάνει, ε, δυνατά και καθαρά, πάει περιπτώσει, να φτάνει χωρίς διακοπές και χωρίς προβλήματα στα ακουστικά σας. Και όσοι, και δεν ξέρω καν αν αυτά τα μηνύματα που γράφω στο chat ή αυτά που βλέπω ότι αποκρίνονται στην ε, πραγματικότητα, δεν πειράζει, ε, δεν έχει και αυτά η τεχνολογία, πρέπει να μάθουμε ε, και με αυτά και χωρίς αυτά. Κάποτε δεν υπήρχε κανένα μέσο, εκτός από το τηλέφωνο, και αυτό έχει πάντα επικοινωνία με τον παραγωγό. Τώρα έχουμε πολύ περισσότερα ίσως μέσα από ό,τι μπορούμε να διαχειριστούμε. Ε, βέβαια εγώ εντάξει δεν είμαι τόσο μεγάλος φαν των κοινωνικών δικτύων στο Ah, στο πολύ στο facebook μπορεί να με βρείτε ε, είναι ένα νεροκόστος βέβαια κατά βάση μην περιμένετε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε ε, εκεί πέρα με την εκπομπή ε, μπορείτε να με βρείτε στο google plus βέβαια στο instagram πιο τακτικά εκεί πέρα Έτσι. αλλά νομίζω το καλύτερο μέσο είναι το chat και το forum του σταθμού μας ε, εκεί πέρα ε, σίγουρα γίνεται... Ah. Να, αυτό που λέγαμε τώρα με το chat τέλειο, καλώ ήρθες και, και πάλι ναι έχουμε διάφορα προβληματάκια εδώ πέρα με την ιστοσελίδα του chat δεν πειράσει πάμε όμως στο στο άλλο ιστοσελίδα πλέον έχει συνθήσετε σε μια πλούσια στη θεματολογία της ιστοσελίδα στο spoileralert.gr που συντηρεί Μάλλον ο βασικός παράγοντας είναι ένα άλλο μέλος μας, η Σπυρού. Ε, ε, Σπυρού, 55 υπογράφει εδώ πέρα. Όχι, είναι το κοπέλα, δεν είναι 55 χρονών. <laughs> η Σπυρού, λοιπόν, ε, έχει την ομάδα βιβλιοσκόλικες, ε, την οποία δεν έχει και στο Goodreads και ε, στο Facebook. Ε, μπορείτε να τη βρείτε και το Goodreads. Φαντάζομαι έχουμε μιλήσει πολλές φορές, το ξέρετε είναι το αντίστοιχο του Facebook στον κόσμο του βιβλίου, θα έλεγα. Επικεντρώνω το βιβλίο, καλύτερο από το Facebook, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλύτερο. Αλλά, με πάση περιπτώσει, έχουν εκεί τα παιδιά του spoiler.gr, ευρεία θεματολογία, που επικεντρώνεται σε ταινίες, βιβλία, κόμμικ, σειρά στην τηλεόραση και διάφορα άλλα και από εκεί πέρα ο φίλος του Μπλουίσου ένα από τα μέλη έγραψε ένα, ένα άρθρο σχετικά με τα Τραγούδια τα οποία α, και συγκεκριμένα δεν τηλεφορείται το άρθρο 11 Video Games on Tracks που πρέπει να αγαπήσετε Κάποια από αυτά α, με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο Τα έχω συμπεριλάβει στην εκπομπή μου Εγώ πρόσωσα και κάποια άλλα ή δεν έβαλα κάποια, κάποια άλλα δικά μου Αλλά πάντως είναι πολύ, ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο και μουσική πένδυση Στο τμήμα με τα είναι αρκή Υπάρχει καιρό από την τελευταία φορά που κοιτάξαμε τι έχει να μα πει το Spoiler Let, τι έχουν να μα πούν οι βιβλιοσκόλικε. Έχει ένα ωραίο άρθρο για του ε, φανατικού τρέκη. Ε, αν δεν ξέρετε τι σημαίνει τρέκη, εντάξει δεν θα σα ενδιαφέρει και το άρθρο. Ε, γιατί το άρθρο τυπλοφορείται Πώ η λογοτεχνία αναδείχθηκε μέσα από το Star Trek New Generation. Ε, είναι για τρέκη. Ε, εντάξει, ίσω και για το πιο ευρύ κοινό. Ένα πολύ ωραίο άρθρο mm. στη συνέχεια που μου κίνησε το ενδιαφέρον και έστω να ψάχνω και εγώ. Προτείνει κάποια βιβλία, ε, λέγεται Τα αγαπημένα των αγαπημένων, George Martin και Φίλοι. Ποιος mm. είναι ο George Martin, ο κύριος Game of Thrones ή αλλιώς ε, δεν μπορείτε να ακούσετε και το συγγραφέ που σκοτώνει στα καλά καθόμενα και διάκριτα σχεδόν κάθε βασικό χαρακτήρα στα βιβλία του. Ναι, αυτός, όχι, μιλάμε για μια σειρά επικης φαντασία που έχει κάνει ε, τη δική της ξεχωριστή πορεία, ε, έχει και έχει φέρει πάρα πολλοί κόσμο στο είδος της επικής φαντασίας ε, και έτσι λοιπόν εκεί πέρα σε, το άρθρο να μια συνέντευξη τύπου όπου ο Μάρτιν και άλλοι ε, συγγραφείς του φανταστικού κατά κύριο λόγο ε, μιλάνε για τα δικά του αγαπημένα ε, βιβλία ε, συγγραφείς όπως ο Μάρτιν είπε ο Τζο Αμπερκρόμπι ε, πολύ γνωστός και αυτός ε, και συγγραφέα του Ουτλάντερ και προτείνουν βιβλία που σαν σε αυτούς, πάλι στο δικό του, ε, ε, στο δικό τους είδο. Και έτσι λοιπόν μπορείτε εκεί πέρα να, ε, να πάτε να βρείτε κι εσεί κάποιες προτάσεις από βιβλίο, έτσι, να μην τις αναφέρω όλα τώρα. Ο Μάρτιν α πούμε πιο διάσημος, έτσι, ε, Πρέπει προτείνει οπωσδήποτε τα κλασικά. Κλασικά μιλάμε για τον Τόλκιν, το Χάονταρ, το Λάιμπερ, το Τζεκ Είναι πολύ γνωστοί στους, στους ανθρώπους που σχολούνται με το φανταστικό. Όχι τόσο στους υπόλοιπους από εμάς, τους... από, από τους ακροατές. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ε, πάντοτε καλό είναι να βρούμε. Και ε, ο... Η ιστορική φαντασία ε, πρωτοί μιας ένα βιβλίο μου αρκετά γνωστή και εδώ στην Ελλάδα ε, τα έργα του Bernard Cornwell ο οποίος μάλιστα στον οποίο οπότε φοροτιμίζει για, για τις εκπληκτικέ περιγραφές κοινών μάχες που έχει στα βιβλία του. Είναι πραγματικά το ιστορική φαντασία του Bernard Cornwell έχει, Cornwell, συγνώμη, έχει πάρα πολλέ ε, σειρέ. Που καλύπτει μεγάλο μέρο του μεσαίωνα, της αναγέννηση και ε, άλλα. Προτείνει και άλλου εδώ πέρα. Ε, και για. Α, ε, η άλλη Νταϊάννα Γκάπελτον, έχει γράψει το Outlander, ε, προτείνει αστυνομικό μυθιστόρημα. Έχει πρόταση τα βιβλία του Φίλε Ρίκμαν για μια σειρά αστυνομικών ε, ε, μυθιστορημάτων. <ελίου> και διάφορα ε, ε, διάφορα ας πούμε ε, άλλα Τώρα, σπίτω, να μην τα διαβάσω όλο το άρθρο για αυτό είναι το άρθρο για αυτό είναι το διαδίκτυο μπορείτε να μπείτε και να, και να δείτε το άρθρο κραμένο από μία από τις συνεργάτηδε του spoileral.gr και ε, επίσης η, η Σπύρου το μέλος μας περιμένει, ο Λοιπόν, παρουσιάζει, έχει και ένα από τα γνωστά βίντεο ε, των βιβλιοσκολίκων που παρουσιάζει τη γέννηση ενός θρύλου. Άρα, δηλαδή, με τη γέννηση ενός θρύλου πιο θερμόμε τον καθηγητή, τον J.R.R. Tolkien. Ε, περιγράφει, στην Ισία, παρουσιάζει το βιβλίο, την βιογραφία, θα λέγαμε, του του Τόλκιν, η οποία όμως απότι θα ακούσετε και εσείς στη Σπιρούνα περιγράφει είναι πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από μια βιογραφία και είναι σε αυτά τα οποία θα αναζητήσω και εγώ είπαμε δεν είναι το είδος μου η βιογραφία αλλά σε ορισμένα κάνουμε και μια εξαρρυσή είπαμε ούτε η πίεση ε, μου, ε, μου αρέσει ιδιαίτερα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να απολαύσω ένα καλοποίημα όπως και οποιοδήποτε ε, όπως και οποιοδήποτε άλλος και ε, αυτά και άλλα πολλά φυσικά θα βρείτε στο site στο spoiler.gr αυτά είναι τα πιο έτσι, άμεσα που σταχειολόγησα από το site πάμε όμως επειδή μια και είπαμε φαντασία, πάμε σε ένα ε, Πεχνίδι πάλι σε μια σειρά παιχνιδιών βέβαια, το Dragon Age κάπου θα το έχετε ακούσει και συγκεκριμένα από το Dragon Age Origins θα ακούσουμε το τραγούδι της Λιλιάνα το οποίο θα μου επιτρέψει να το αφιερώσω στην ευελίνα μας. Τώρα τη Age και συγκεκριμένα το Dragon Age Origins. Και μια και είμαστε στην επική φαντασία, είπαμε κάποιε δικαιούχοντα. Να αναφέρω ότι το spoiler alert έχει κάνει και ένα, ε, μια παρουσίαση του φαντάστικο. Τι είναι αυτό το το, έρχεται το Convention και είναι κάτι που συνηθίζεται πολύ στο εξωτερικό ε, ενός συνεδρίου ημερίδας, κάπως έτσι φανταστείτε το Convention και εδώ φαντάστηκε το Convention του Φανταστικού έγινε στην Αθήνα 8 με 9 Νοεμβρίου ε, δεν μπόρεσα πολύ θα ήθελα, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ και είχε, μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα τους όμως, το φανταστικό ντσιάρ και να δείτε τι εκδηλώσεις είχε, ε, πολύ ενδιαφέρουσες για όσους είναι του κόσμου του φανταστικού γενικότερα ε, είναι λίγο πιο επικεντρωμένο θα λέγαμε στην επική ε, φαντασία αλλά εντάξει και νομίζω ότι τα παιδιά προσπαθούν να αγκαλιάσουν όλους τους κόσμου του ε, όλη την φανταστική έτσι, ε, λογοτεχνία είχαμε ε, ε, εκείνο που κατάλαβα περιγούμενος λίγο στο σάιτος και από την παρουσίαση είναι ότι στην ουσία αυτό ήταν μια πρώτη έτσι, προσπάθεια ένα πρώτο event θα λέγαμε γιατί φαίνεται ότι ψήνεται κάτι φαίνεται ότι προς το Μάιο αν όλα πάνε καλά μέσα Μαΐου κάπου εκεί φαίνεται ότι θα οργανωθεί ένα κανονικό, ένα πλήρες φαντάστικο δηλαδή ένα, πω, ένα συνέδριο ένα για συνάντηση του το φανταστικού. Με ευχόμαστε να τα καταφέρουν να το εναργανώσουν κάτι τέτοιο, σαν αυτά τα κομικών, τα γκέμικών και λοιπά και τα βλέπουμε στο Εξωτερικό, να καταφέρουν τα παιδιά να το και μακάρι να μπορέσω και εγώ να παραστώ και να σας έχω όποτε γίνει ε, αυτό να σας έχω και νόση ζωντανή αλλά τουλάχιστον τη δική μου προσωπική ε, εμπειρία προς το παρόν όπως είπα μπορείτε να, να μπείτε στο, στα site και να δείτε τι ε, ακριβώς ε, συμβαίνει, τι γίνεται με ε, αυτά και μια πε και είπαμε για κομμικο και τέτοια έχουμε και στην Ελλάδα το αντίστοιχο ε, με την αντίστοιχη έκθεση θα λέγαμε Κομικομανία ε, έρχεται στην Αθήνα στο βιβλίο καφέ να το πούμε έτσι ε, ένα ε, αυτό είναι κάπου στις όλονος, ψηλάς στις όλονος, ξέρετε εκεί κοντά στο, Προγχημείο που λέγαμε εμείς Και κοντά λοιπόν είναι το βιβλιοκαφέ Έναστρον και θα έχει την εκθέση Comics, κομικομανία ε, Έρχεται τον άλλο μήνα Σε ένα μήνα περίπου πέντε, ένα, λιγότερο, 5 Δεκεμβρίου Θα είναι μέχρι 6 Ιανουαρίου ε, Δημιουργεί Comic ε, Και φίλοι κλπ κλπ Συνδεθούν ε, Εκεί πέρα θα φιλοξενούνται και φυσικά θα υπάρχει και κατάλογος, ε, λέει, υπο, κα, κατάλογος των έργων, θα υπάρχει όλο τα το έργα τους, εκδόσεις, υπογραφές, διαγωνισμούς, ε, κληρώσεις και ε, η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι ε, ε, 3 Ιανουαρίου Έξι λένε εδώ στην αφήσα Τελος πάντων 3 Ενωρίου με πάση περιπτώσει υπόσχονται και ένα διαδραστικό κομίξο παιχνίδι και διάφορε άλλε uh, κληρώσει. Ε, όσοι τέλο πάντων είστε φαν των κόμικ και βρεθείτε στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνα εκείνε τι ημέρε, ε, Γιατί όχι, ρίξτε μια ματιά, ποτέ δεν ξέρετε ακόμη και φαν των κόμικ να μην είστε Α, Μια ματιά ποτέ δεν έβραψε κανέναν, έτσι δεν είναι Λοιπόν και ναι θα έλεγα καλό να το, ε, να το δείτε ε, και αυτό ε, Λοιπόν ε, και έρχονται ε, και διάφορες τώρα για να Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε διάφορες ε, εκδηλώσεις να το πω Έτσι σε διάφορα ε, θέματα σχέση με το βιβλίο Και τα γνωστά παζάρια βιβλίου ε, τώρα ξαναρχίζει το στο πασάρι στη Θεσσαλονίκη, εκεί πέρα στο κέντρο τη Μισικη Κομινών, εκεί που ήταν και θα ξαναείναι ε, λίγο πολύ, ε, και από ό,τι έχω δει στην ιστοσελίδα εκεί πέρα του συνδέσμου, και στο Ηρακλείο είναι ένα αντίστοιχο που τρέχει αυτή την εποχή, ε, είναι αυτά που βρίσκει, μπορεί να βρίσκει διαμάδια, μπορεί να μην βρίσκει τίποτα, ε, μια μετιά τη συνήθω έχει καλέ τιμέ, ε, έχω βρει κανένα δυο βουλιαράκια και εγώ που δεν τα είχα πάρει όταν είχα βγει, είτε για λόγους είτε γιατί δεν ήταν πρώτη μου προτεραιότητα α, τα βρίσκεις με λες να το πάρω. Γενικά με περιμένω θα δείτε κάτι το οποίο ε, θα σας ε, ε, περισσότερο θα δείτε κάτι το οποίο α, το θυμάμαι εκείνο και αυτό είναι κάτι που έτσι από περιέργεια περισσότερο θα το πάρετε ε, σπάνια θα δείτε κάποιον τους τρέχοντες τίτλους που αναζητάτε κάτι τέτοιο και να πείτε Α, εγώ θα πάρω ε, αυτό τον τίτλο και θα κάνω ε, θα πάω να ψάξω το συγκεκριμένο βέβαια τα λευκόματα είναι πολύ πιο εύκολα έχει αρκετά λευκόματα συνήθως αυτά τα παζάρια να το πω προσφορές ε, να το πω Με ε, μια επίσκεψη ειδικά να σας φέρνει ο δρόμος από εκεί ποτέ δεν ποτέ δεν βλάπτει. Βέβαια mm. όταν έχει πολυκοσμία σε αυτά συνήθως δεν μπορείς να δεις αλλά είναι αρκετές ώρες που είναι σχετικά ήρεμα τα πράγματα και μπορεί να δει κάποιος με την... και να ψάξει λίγο περισσότερο με την, ε, και με την ησυχία του. Ε, πάμε όμως σε ένα άλλο ε, blog και αυτό ε, αγαπημένο και ε, εδώ πέρα νομίζω είναι και μέλος μας και η δυσποινής κυρία που το διατηρεί ε, την αλλήλικη στη χώρα των βιλίων που έχουμε και άλλε ε, φορέ. Έχει ε, αυτό το καιρό ήταν επηρεασμένη προφανώς αν μπείτε στο ιστολόγιο. θα δείτε ότι ήταν προφανώς επηρεασμένη από το Halloween το, αυτή την ε, ε, αγγλοσαξονική να το πω έτσι κυρίως αμερικάνικη του από τη και στην Αγγλία αλλά και σε άλλε χώρε που έχουν ξεκινήσει πλάκα πλάκα να τη γιορτάζουν εν πάση έχει θέματα για ιστορίες ε, μας γράφει ιστορίες για φαντάσματα ε, μας γράφει για τις πολύ γνωστοί σειρά Ανατριχίλες ε, οι το βιβλίο του Αρζλαστάιν έτσι ε, παιδικό thriller θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσατε ε, αλλά είναι, εντάξει, είναι ενδιαφέρουσα ενδιαφέρουσα στους ε, και αρέσει αρκετά στα παιδιά και έτσι μας θυμίζει τι γίνεται γύρω από το Halloween και, α, και αναφέρει στο πιο πρόσφατη δημοσίωση της ε, έχει και αυτή όπως και άλλα σε και έτσι την ιστορία της Dolores Umbridge ε, Εντάξει, όσοι δεν την ξέρετε προφανώς δεν είστε φανατικοί του Χαρι Πότερ να θυμίσω ότι κάνει την εμφάνισή της, μία από τις εμβληματικές κακές, να το πω έτσι, στον κόσμο του Χαρι Πότερ και ε, έχει σαν έτσι μπόνους, να το πω έτσι. Για το Halloween η Rowling έδωσε στην δημοσιότητα την ιστορία της αποφέρουσες την εφεύρα στους αναγνώστες της, την ιστορία της Dolores Αμπριτζ λοιπόν, και, ε, αλλά δεν θα σου πω τι λέει μέσα, μπορείτε να μπείτε, είτε στο site της Αλίκης, είτε σε κάποιο άλλο και να την, ε, διαβάσετε. Ε, όμως, ε, τώρα μια και είπαμε, uh, αυτό μου φέρνει μια, ε, ένα άλλο που, ε, έπεσε στο, να αντιλήψει μια άλλη συζήτηση στο διαδίκτυο, και... αλλά ας ακούσουμε πρώτα ένα κομμάτι και μετά θα, θα σας πω Ηταν από το Σανσάζσκρι 2 και που πολύ το θεωρώ είναι το καλύτερο ε, τη ε, σειρά και εσύ, εσύ η σειρά έχει θα φτάσει στο 4 των, τις επόμενες μέρες νομίζω δεν έχει δικαιτωθεί συγγνώμη, ε, δεν το παρακολουθώ ακριβώς πότε το κάθε παιχνίδι, αλλά με πάση περιπτώσει ε, μια πολύ γνωστή και διάσημη σειρά παιχνιδιών ε, πριν προχωρήσουμε όμως στο θέμα ε, που ήθελα να συζητήσουμε σχετικά με τη Rolling ε, θα θα ήθελα να την Εβελίνα που ήρθε στο στούντιο. Γεια σας. Και η Ευελίνα μια και άκουσε ότι συζητάμε για ε, βιβλία... για το, τις ανατριχύρες του Ρερλστάιν, παιδικό thriller να το πω έτσι. Ε, θέλει να μας πει και αυτή την αποψή της για... Ευελίνα έχεις διαβάσει, έχεις διαβάσει βιβλία, ε, να το πω έτσι, τρόμου για παιδιά... Ε, ναι, έχω διαβάσει. Για πες μας, τι έχεις διαβάσει. Έχω διαβάσει τη σειρά ανατριχεστικές ιστορίε που αποτελείται από 6 βιβλία και έχω διαβάσει και τη σειρά τα παιδιά της νύχτας που αποτελείται από 2 βιβλία. Μάλιστα, και τι είναι το θέμα τους, τι πραγματεύω, τι γράφουν μέσα σε αυτά τα βιβλία. Ε, οι ανατριχεστικές ιστορίες είναι 6 διαφορετικέ ιστορίες τρόμου ε, με φαντάσματα, βρυκόλακες μαγεμένους καθρέφτε. Μάλιστα. Και, και τα παιδιά mm -hmm. της νύχτα είναι μια ιστορία που χω... χωρίζεται σε δύο βιβλία. Και αυτή η ιστορία μιλάει για τα παιδιά τη νύχτα που είναι βρικόλακε. Α, μάλιστα. Και να ρωτήσω κάτι, δεν σα τρομάζουν αυτέ οι ιστορίε, Όχι. Όχι. Όχι. Ε, δηλαδή οι συγγραφεί δεν γράφουν πολύ τρομακτικά πράγματα μέσα. Ε, μπορεί, είναι ε, ανάλογα με την εμπειρία στα τρομακτικά πράγματα. Μάλιστα και εσείς είσαι στα τρομακτικά. Ε, να το πούμε και έτσι. Να ε, το πούμε και έτσι. Όπως βλέπετε λοιπόν τα σημερινά παιδιά δεν τρομάζουν τόσο εύκολα όσο τα παιδιά προηγούμενων εποχών. Και νομίζω αυτό το συγκεκριμένο το σατήριζει πολύ ωραία ε, η ταινία. Ποια ταινία Βιλίνα σατήριζει, Ξέζει, ποια ταινία Ποια ταινία λέω. Το ε, Twilight. Όχι, βέβαια μου, Θεέ μου. Τι ακούμε. Μιλάω για τους μπαμπούλε. Α, το μπαμπούλες ΑΕ. Το μπαμπούλες ΑΕ. Monsters Incorporated. Καλά, αυτό δεν είναι τρομακτικό. Είναι, Ο... πώς να το πω. ψυχολογικό. Ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά σατυρίζει ότι τα σημερινά παιδιά δεν φοβούνται τόσο εύκολα έτσι δεν είναι. Βασικά, σατυρίζει ότι τα τέρατα που βγαίνουν από τις ντουλάπες και τρομάζουν τα παιδιά. Ναι. Και τα παιδιά τρομάζουν, αλλά στο τέλος... Δεν τρομάζουν τόσο πολύ τα παιδιά που βλέπαμε... Στο τέλος σταματάει αυτή η επιχείρηση και γίνεται η επιχείρηση γέιου. Βγαίνω από τι δουλάπες και κάνουν ένα αριάκι λίττι σόου. Κατάλαβα. Άρα είναι πολύ πιο και ένα όμορφο μήνυμα που πέρασε από ταινία είναι ότι είναι καλύτερα να ε, κάνουμε τα παιδιά να γελάνε παρά να τα. Ε, τρομάζομαι ακριβώς να καλησπρίσω και τον θάλλος που ήρθε και αυτό στην παρέα μας και μας ακούει ε, ελπίζουμε του αρέσει η εκπομπή μας Λοιπόν Ευελίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου Τίποτα ε, Λοιπόν, για να συνεχίσουμε στα θεματολογία σε αυτό που σας α, είχα πει Στη, σε ένα ελληνικό στο Ελληνικό Φόρουμ παρακολουθώ και, για το βιβλίο, στη λέσχη του βιβλίου. Δυστυχώς δεν την παρακολουθώ, δεν αφιερώνω τόσο χρόνο όσο θα ήθελα σε αυτό το, το φόρουμ. Ε, γίνονται πάρα πολύ ωραίες ε, συζητήσεις και προτάσεις για βιβλία του συστήνου. Εντάξει, ε, το, αν σε κάποιον ταιριάζει ταιριά, ένα φόρουμ, είναι προφανώς προσωπικό ε, Ζήτημα, αλλά ε, είναι αρκετά ζωντανό ε, φόρουμ για βιβλία και μπορεί να συζητήσει κάποιο από, ε, από το να κάνει την πλάκα του, την ευγενική πλάκα του πάντα έτσι ε, χοντράδε στα φόρουμ, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, μέχρι να έχει μια πολύ σοβαρή ε, φιλοσοφική συζήτηση. Λοιπόν, τι τελευταίε ημέρε συζητώνται το θέμα για το κατά πόσο είναι η rolling ε, και γενικά οι εμπορικοί συγγραφείς να το πούμε έτσι αξίζουν ένα νόμπελ λογο λογοτεχνίας υπάρχουν ε, και έγινε μια ολόκληρη συζήτηση σχετικά με το ε, αν ε, αξίζουν ή δεν αξίζουν ή πως δίνονται ε, αυτά τα νόμπελ ε, λογοτεχνίας ε, θα μου πεις του χρειάζεται η ρόλινγκ όχι μόνο σαν ε, γιατί δόξα δεν είναι. νομίζω ότι η ρόλινγκ πρέπει να το χρειάζεται για χρειάζεται το χρηματικό έπαθο του, βου, του βραβείου. Άλλωστε και περισσότεροι, ε, τουλάχιστον από όσου βραβεύονται, δεν νομίζω ότι είναι τα χρήματα τα οποία έχουν υπόψη τους ε, Το πρώτο και το κυριότερο είναι η διεθνή καταξίωση κατά κάποιο τρόπο που αυτά τα βραβεία. Όμω, κάτι ε, σχολιάστηκε είναι ότι κατά κανόνα βλέπουμε του περισσότερου σύγχρονου, τουλάχιστον σύγχρονη εποχή, εμπορική. Ε, συγγραφείς είναι ε, αποκλεισμένοι το πω η αυτο που λεμε μπορει και το θεμα ειναι ποια ειναι τα κριτηρια ποια ειναι η εμπορικοτητα Και με πάση περιπτώσει ε, πρέπει τα βιβλία, η λογοτεχνία που αξίζει να είναι παγκοσμίως ε, άγνωστη Να το πω έτσι, και δυσνόητη ε, στο Ευρύ κοινό. θα μου πεις έχουν δώσει Νόμπελ και σε γνωστού κλπ. Δεν διαφωνούμε. Ε, όμως όμω, ε, συγγραφείς βλέπει οι οποίοι με αφορμή τώρα την ρόλινγκ. Αν αξίζει ρόλιν. δεν γνωρίζω. Ειλικρινά, δεν γνωρίζω αναξίζει αξίζει. δεν τώρα ο λογοτεχνία γιατί δίνεται για την να... απειλή πρέπει να το κριτήριο για να πεις να αξίζει τον όχι και πραγματικά είναι κάτι είναι λίγο σκοτεινό το θέμα κριτήριο τι αξίζει, τι θεωρούμε τι στο όμπελ. την αρτιότητα στο χειρισμό της γλώσσας, το πρωτότυπο της ιστορίας, την απειίχηση ε, που έχει στον κόσμο ε, δεν ξέρω τι να πω ε, αν τα Νομπελ γραφής σε πω; καταξιωμένους Συγγραφέ, κατά κανόνα, δηλαδή που έχουν πεθάνει, θα λέγαμε ότι ναι, με μια απόσταση ασφαλεία, όταν όμω το Νόμπελ και καλά κάνουν, κατά τη γνώμη μου, απευθύνονται στη σύγχρονη εποχή σε ανθρώπου που είναι σήμερα Δραστηριοποιούν στου χώρου τη επιστήμη, τη λογοτεχνία κλπ. Ε, ε, κάπου λε, κάτσε, ποια είναι τα κριτήρια, τι είναι, πόσο δυσνόητο α πούμε είναι συγγραφέα, πόσο ε, απευθύνεται σε ένα μικρό. ...μικρό κοινό ειδικών. Δηλαδή πρέπει να έχει κάποιο ποδές α, φιλοσοφίας... ...φεριπίν για να εκτιμήσει ένα από αυτά τα βιβλία που βραβεύονται με νόμπελ. Κάπου υπάρχει δηλαδή εδώ μία, μία πορεία, μία διάσταση. Ε, γενικά ε, ένα βραβείο, ε, όπω είμαι ένα βραβείο δεν λέει και πολλά πράγματα... Από, από μόνο του. Ε, είναι λίγο ε, και μύθο, να το πω έτσι: το βραβείο Νόμπελ, λίγο επειδή έχουμε και εμεί κάτι νομπελίστα εκεί πέρα, που θα μου πει άδικα καθόλου. Εγώ θεωρώ πολύ δίκαια ε, και ο το έργο νημία ήταν ε, μνημεία τη ε, ε, παγκόσμια ε, ε, λογοτεχνία, να το πούμε έτσι. Όμω, ε, πιστεύω ότι. Ναι, ήτανε ε, παγκοσμίως άγνωστοι, ούτε ότι ήταν δυσπρόσιτοι, τόσο δυσπρόσιτοι πια στο, στο ευρύ κοινό. Δεν λέω όλο το έργο κάποιο πρέπει να είναι εμπορικό το 100% αλλά ε, ναι μπορεί ο μέσος άνθρωπος να έχει μια αντίληψη και πώς εκφράζουν και την εποχή τους κλπ. Είναι πολλά τα κριτήρια. και δεν ξέρω να απαντήσω αν συ, συ, συ, συγκεκριμένα η ρόλινγκ αξίζει τον νόμπολ λογοτεχνίας ε, όμως το θέμα όμως θα ήθελα να το δούμε από τη ε, γενικότερη ε, αυτό ένας εμπορικός συγγραφέας ε, θα μπορούσε ε, να είναι ε, πώς να το πω έτσι ε, λογοτεχνία ε, να είναι για βραβείο νόμπελ δεν ξέρω ένας υμπουργικότητας, Είναι τέτοιο κριτήριο, τέτοια απαγόρευση. Ε, εγώ εντάξει, α πούμε για τη Ρόλινγκ σήμερα. Ε, για τον Τόλκιν που συζητούσαν προηγουμένως, ούτε πήρε το νόμπελ λογοτεχνίας. Έτσι, δεν ξέρω, ίσως δικαίωση θα τον πήρει. Αυτό εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι ίσως η Ρόλινγκ είναι... Ε, εντάξει, ε, ακολούθησε είναι απλώ μια επιτυχημένη συγγραφέα. Ο Ταλκίνο όμω που καθόρισε ένα ολόκληρο είδο ε, λογοτεχνίας και επηρέασε όσο λίγη τη σύγχρονη κουλτούρα δεν θα ε, έπρεπε. Νομίζω δεν έχει πάρει. διορθώστε με γνώμη λάθο έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πάρει. Το είναι... ε, μια από τι πιο συχνέ κριτικέ που απευθύνεται ε, στο. Ε... Ε, στο στα βραβεία Νόμπελ είναι ότι πήγε ο Μεντελέγευ του γνωστού περιοδικού πίνακα από τους θεμελιτές της σύγχρονη χημία, ούτε απότε πήρε βρο, βρο, το Νόμπελ χημία και πολλά άλλα παραδείγματα. Ε, πάντα δεν ξέρω και δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει. Ε, εν πάση περιπτώσει, όταν τα βραβεία δίνονται από συγκεκριμένη επιτροπή, από μια κλειστή κλίκα, μην θεωρείτε πάντοτε ότι προσωπεύουν και αυτό που, ε, ότι αυτοί μιλούν εκ μέρους και όλη τη ε, ανθρωπότητα. Έτσι, ε, δεν είναι που δίνεται από συγκεκριμένη ακαδημία, έτσι, από συγκεκριμένου χώρα. με συγκεκριμένο Επίτροπη. Και αυτό λέει μόνο κάτι. Τώρα, το πόσο αντικειμενικά και λοιπά είναι αυτά τα δουλειά, απλώ είναι τα βραβεία Nobel. Είναι αυτά που έχουν από τα πρώτα που θεωρώθηκαν και έχουν και το καλύτερο μάρκετινγκ Να το πω έτσι. Πέραν τούτου ουδέν, κατά την προσωπική ταπεινή μου άποψη, και όσο το παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια, τόσο περισσότερο πείθομαι γι' αυτό να καλείς όμω την παρέα και τον συμπέθερο που μας ακούει ο συμπέθερος με τις εκπληκτικές και πάντα ας μου πει και η έκφραση κεφάτες ε, εκπομπές του ε, κεφάτε την έννοια ότι ε, έχουν, έχουν ωραία έντες, έχουν ωραίο ρυθμό μου αρέσει πως καταφέρνει και κανεί το ρυθμό ε, της εκπομπής του συμπέθερος ε, και να καλείς και τον Άντζελα, την Άντζελα, Γύο, δεν αντλήλα, κάπω έτσι αλλά, όταν γραφτεί τα, τα ψευδόνια μας, τα nicknames σας, κάμια φορά μπορεί να μπερδευτεί όσο θα διαβάζει. Ας καλής πίστη και την Άντζελα, λοιπόν, μπορεί και αυτή στην ε, παρέα μας. Και ε, ας περάσουμε λίγο στο επόμενο ε, κομμάτι μας. Ε, πάλι από ένα cover, και αυτό θα λέγαμε, μια ερμηνεία από την γνωστή, πλέον θα την κάνω, θα την θέλετε, τη Μαλούκα είναι από την τριλογία ε, Mass Effect πολύ διάσημι στους χώρους των βίντεο παιχνιδιών και είναι το Rig Knight. Σε το Ring Night λοιπόν είναι φιέρωμα, τραγουδιο... κομμάτι φιέρωμα στα σειρά Mass Effect από το, το cover, ε, πείτε μου πώς λέγεται στα γλυκά παρακαλώ, τη Μαλούκα. Πρώτο το γνωστή σειρά και η Mass Effect έτσι, δηλαδή στους παιζουν παίζουν βίντεο-παιχνίδια αλλά γενικά όσοι μπαίνετε σε καταστήματα ηλεκτρονικών κλπ κάπου θα έχετε δει και διαφημίζει όλα αυτά τα παιχνίδια που λέμε μένους είπαμε γιορισμένα από αυτά είπαμε Δευτέρα, ρόκ ημέρα με τον Κιδεμόνα Ξέρετε εσείς, οι πιο βραδνοί θα αναφερθείτε εδώ στον πρόεδρο τον Κρόσ, τον οποίο και καλείς περίζω και θα αναφερθείτε εκεί ιδιαίτερα περαιτέρω για την ενημέρωσή σας, όπως λέει. Λοιπόν, θα με μια δράση που, τρέχει αυτή, που ξεκίνησε να τρέχει από αυτή την εβδομάδα και θα συνεχίσει μέχρι 21 Νοεμβρίου και πιστεύω ότι αξίζει το να σας αναφέρω είναι η δράση Book Bookwave ε, για φέτος Bookwave 2014 ε, Αυτή είναι μια δράση ε, που, που μπορείς από μια, κοινο, μια κοινοφωλή δράση η οποία τι προσ... στόχο, έχει. Η στόχο έχει την προσφορά βιβλίων σε Ενυπιαγωγή και Δημοτικά Σχολεία της ατικής βέβαια τα οποία αντιμετωπίζουν έλλειψη βιβλίων στην ε, βιβλιοθήκη του ε, Επομένως αυτό που πει κύριο μας ακούνε από την Αθήνα ή όσους θέλουν να κάποιο σχολείο ή νηπιαγωγείο της ε, Αττικής ε, γενικότερα αυτό ε, είναι στο δεύτερο χρόνο που γίνεται στο Μουσείο Μενάκη, στο κτίριο της Οδού Πυραιός και ε, Περσινή εκδήλωση, ε, συγκέντω σε 6.000 ε, βιβλία, τα οποία διανεμήθηκαν σε 134 σχολεία. Παραφέραγω στην κουμπή, παρό που δεν αφορά όλη την Ελλάδα και καλό θα ήταν. Πιστεύω, το εφερβητή, ε, πιστεύω σε τέτοιους κουπούς που, έχουν, ε, που θέλουν να κάνουν κάτι καλό για τα παιδιά και για το βιβλίο, γιατί είπαμε τα παιδιά πρέπει πάση θυσία ε, να διαβάζουν ε, αυτό που δεν μπορούμε να τους δώσουμε σαν κοινωνία δυστυχώς η κοινωνία μας είναι αυτή που είναι πρόσωπικά θεωρώ ότι η κοινωνία είναι πολύ πίσω έτσι, ε, δεν θέλω να σχολιάσω από αυτό το τίποτα άλλο, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά ο μόνος, η μόνη ελπίδα που έχουμε ε, να του δώσουμε να διαβάσουν και μέσα από το διάβασμα. Αυτό σιγά σιγά ε, πιστεύω θα καταλάβουν. Θα δούνε ε, είναι μόνο η ελπίδα να δούνε τι στραβό υπάρχει. Και τουλάχιστον έχουν συνέστηση. Δεν ξέρω αν η επόμενη θα καταφέρει να διορθώσει τίποτα ή έχουμε χάσει κάθε ελπίδα. Αλλά τουλάχιστον. Να μπορέσουν να να, να ξέρουν τι στραβό υπάρχει. Τέλο πάντων, <σ motion> ε, πιστεύω ότι αξίζει, ε, όσοι λοιπόν είστε και ενδιαφέρεστε για την ε, ατική και μπορείτε να θέλετε να το υποστηρίξετε και, ε, μπορείτε να προσφέρετε ε, βιβλία, να δηλαδή δείτε ποια βιβλία λείπουν, ε, είπαμε, Μουσείο Μπερνάκη, Κτήριο Δούπιρεό, ε, και φέτος υπάρχει και η δυνατότητα έχουν ε, ε, και ηλεκτρονική ε, υποστήριξη. Ε, υπάρχουν ε, κάποια συνεργαζόμενα ηλεκτρονικά βιβλιοπολία. Περισσότερα θα δείτε αν ψάξετε Google 2014 θα βρείτε. Ε, υπάρχουν ηλεκτρονικά βιβλιοπολία που εκεί που μπορείς να αγοράσει ηλεκτρονικά κάποιο βιβλίο υπάρχει ειδικό ε, κουμπί που μπορείτε να συμμετέχετε ηλεκτρονικά καθαρά στο Bookwave 2014. Είπαμε, εξελίσσετε η εε, τεχνολογία και καλό είναι να έχουμε υπόψη με. Α, και ευτυχώ βρέθηκε κάποιο άνθρωποι να με διορθώσει, γι' αυτό τον έχουμε τον πρόεδρο. αυτό είναι πρόεδρο άλλωστε Κούκουτσου Χορίου κλπ, κλπ. Να μην δώσουμε διασκευή έλος, φανταστείτε να σχέτο μου έτσι ε, τι να κάνω τα λάθη μου τα παραδέχομαι ε, πάντοτε διασκευή όντως, cover. ναι, διασκευή αλλά καλή διασκευή όμως έτσι έτσι λοιπόν, είδε κάτι έμαθα και εγώ σήμερα και α, ένα από τα μια και λέγαμε για ηλεκτρονικές μεθόδους ηλεκτρονικό βιβλίο ένα από τα θέματα που ε, που το site που ασχολήθηκε από τα πρώτα ε, ιστολόγια στην Αρχή και μετά ε, στο ιστοσελίδα που ασχολήθηκε με το ηλεκτρονικό βιβλίο στην Ελλάδα είναι ο ηλεκτρονικός ε, αναγνώστης, η αναγνώστης ε, όπως λέει έχει κάνει διάφορες εκδηλώσεις ε, εκεί πέρα ανακάλυψα και κάποιες, κάποια θωρεά βιβλία, κάποιες προσφορέ έχει τώρα Τελευταία, ε, μπορείτε να μπείτε στο site να δείτε ποιοι προσφέρουν και τι προσφέρουν δωρεάν βιβλία. Άλλωστε, σήμερα τη πρώτη εκπομπή είχαμε αναφερθεί αναλυτικά σε, στο σελίδι τόπου αυτού του βιβλίου. Αν μπείτε στο forum μα και αναζητήσετε τη θεματολογία ε, που πάντα έχω και συνδέσμου εκεί πέρα για οτιδήποτε αξίζει στον κόπο να βρει κανεί, θα βρείτε και αρκετού συνδέσμους για που κατευθύνουν σε ε, site που ειδικεύονται στη, στα δωρεάν ηλεκτροβουλικά βιβλία, σε προσφορέ ε, κλπ. κλπ. Ε, δεν του ενημερώνει το παραπονωμένο από τον ηλεκτρονικό αναγνώστη. Δεν ξέρω αν μα ακούει ο άνθρωπο. Ε, είναι ότι δεν του ενημερώνει πια τόσο συχνά όσο παλιά. σω επειδή έχει επαγγελματικέ υποχρεώσει που το εύχομαι. Ε, δηλαδή να είναι τόσο... να είναι αρκετά πολύ άσχολο ώστε να ε, να έχει να μην έχει το να σε αυτό, δηλαδή ε, η έλλειψη τόσο συχνή ενημέρωση τη ιστοσελίδα του. όμως είναι μια ε, πολύ καλή ιστοσελίδα, έχει αρκετό το υλικό μαζεμένο και το ηλεκτρονικό βιβλίο και εγώ την προτείνω σαν αρχή για ο θέλει να μπει στην ε, ηλεκτρονική ανάγνωση και στην. Ε, στο φορμ που αναφέρω πληγουμένως και στη λέξη του βιβλίου πρόσφατα έχει ανέβει, θα το βέβαια και στην κεντρική του σελίδα ένα άνθρο σχετικά με, την, με τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες με την επιλογή των ηλεκτρονικών αναγνωστών αλλά λίγο πολύ ε, όσοι ασχολούνται με το βιβλίο είτε σε φορμ της τρεις σελίδες είτε σε ιστολόγια ε, έχουν ε, πλέον ε, λαμβάνουν υπόψη τους τις ε, ε, ηλεκτρονικές κυκλοφορίες του βιβλίου και εγώ όπως έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή διαβάζω ηλεκτρονικά ε, βιβλία και ε, από περιέργεια αν θέλετε και για λόγους πρακτικούς τις ε, περισσότερες φορές. Ειδικά όταν ε, ε, είμαι εκτό να το πω έτσι σπιτιού είναι πολύ πιο εύκολο σε μια φορητή συσκευή ε, να έχει ένα στεκάκι κάπου να διαβάσεις πάνω να το φυσικό ε, βιβλίο ε, μαζί σου, θα πει, πάντοτε πάντοτε ε, ε, θα πρέπει να διαβάζεις ε, όχι εντάξει αλλά προσωπικά Πολύ θα ήθελα και το έχω κάνει να διαβάζω σε λεωφορείο. Καλά, στα λεωφορεία της πρωτεύουσας και της πρωτεύουσας δεν ε, δε είναι και εύκολο. Εκτός καμιά μακρινή διαδρομή ξεχασμένη από τον Θεό που είναι άδειο και μπορείς να καθίσεις και να διαβάσεις. Στο μέτρο κάτι γίνεται στις ώρες, στις, σε κάποιες ώρες αναμονής και κυρίως εκεί που σε γλιτώνει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο και ένα κλασικό βιβλίο ε, οι γυναίκε, ξέρετε, δεν το ε, καταλαβαίνουν τη διαφορά οι γυναίκε επειδή έχουν το πλεονέκτημα εισαγωγικά. Δεν ξέρω τι πώ το βλέπουν να έχουν ε, σχεδόν πάντα τσάντα μαζί του, ε, μπορούν να χώσουν και ένα βιβλίο στην, στην Τσάντα. Ε, Επομένω οι άντρε τώρα που Α, δεν κουβαλάμε. Πάντοτε έχουμε, έχουμε ένα τσαντάκι μέσα σε κάτι α πούμε κάτι τέτοιο μέχρι εκεί. Χαρτοφύλακα εντάξει λίγη ε, αυτό. Τέλο και συνήθω έχουμε μέσα κάποιο υπολογιστή. Κάποιο αυτό σπανίω χωράει είναι πρακτικό βολάμι βιβλίο. Εκεί λοιπόν μα γλιτώνει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο σε μια ουρά αναμονή σε καμιά. Ε, ξέρω εγώ, κάπου να εξυπηρετούμε σε κάποια τράπεζα, σε κάποια υπηρεσία, σε κάποια εταιρεία που περιμένουμε, κάποιο ραντεβού επαγγελματικό ε, υπάρχουν νεκρέ ώρε ε, σε όλου μα. Τι καλύτερα να σα με ένα βιβλίο. Ε, τώρα βέβαια έχουμε, δεν έχει πουθενά και δωρεάν ίντερνετ μπορούμε να ακούμε και λίγο Radio Music Heaven. Ε, έτσι δεν είναι. Ναι, όχι, πρόεδρε δεν είχα, ε, είχα ακολύσει, απλώ δεν ξέρω για τον ΑΒ το λόγο που δεν συνδύασα το το αγγλικό όρο cover με τον ελληνικό όρο διασκευή δεν ξέρω γιατί απλώ δεν το συνδίασα δεν υπάρχει άλλη ε, άλλη εξήγηση συμβαίνει είπαμε στι καλύτερε οικογένειες πάμε στο επόμενο κομμάτι μας πάλι από μια ε, πολύ γνωστή σειρά παιχνιδιών Το σύντομο αλλά τόσο, θα το πω, σου μένει, σου κολλάει ε, θέμα είναι από τη σειρά παιχνιδιών Uncharted. Ε, ξεκίνημα αυτό ήταν από το Uncharted το τρίτο που ήταν και το τελευταίο μέχρι στιγμής τη σειράς. Κάποια στιγμή θα και το τέσσερα υποθέτω. Και είναι μια σειρά παιχνιδιών η οποία ξεχωρίζει από γιατί μπορείτε να διαβάσετε για, για τα γραφικά της κατά κύριο για την προσευχμένη λεπτομέρεια, γιατί είναι ιστορία, ιστορία της στιγμής λίγο Ινδιάνα Τζόνς να το πω έτσι και πολλές φορές παίζοντας τα παιχνίδια της σειράς ναι, νομίζω ότι παίζεις ε, ταινία, είναι αρκετά κινηματογραφικά ε, θα λέγαμε. Με πάση περιπτώσει, προηγουμένω ξέχασα να σα πω ότι υπήρχε η σειρά παιχνιδιών Assassin's Creed που ακούσαμε ένα κομμάτι προηγουμένω. Υπάρχουν και βιβλία ε, τη σειρά που περιγράφουν τι περιπέτειε του κεντρικού ε, ήρωα. Ε, δεν έχω υπόψη, δεν τα, τα έχετε δει. Ε, κυκλοφορούν και μεταφρασμένα και στα ελληνικά πιστεύω σε κεντρικά βιβλιοπολία και σε άλλα ε, θεωρώ ότι θα τα έχετε ε, θα τα έχετε δει ε, τώρα δεν, πόσο, δεν έχω διαβάσει η ε, αλήθεια δεν έχω διαβάσει για να μπορώ να σας να σας πω τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτά τα βιβλία μέσα και κατά πόσο είναι πιστά στο κλίμα της εποχής, στο κλίμα του παιχνιδιού ή οτιδήποτε αν κάποιος έχει τύχει είναι αυτό και τα έχει διαβάσει ας μας διαφωτίσει και τους υπόλοιπους ναι, όταν τύχει και τα μπορέσω και τα διαβάσω σίγουρα θα σας έχω την ε, κριτική μου να το πω ε, έτσι σίγουρα δύο κουβέντε ε, θα πω. Και, α, και λέγαμε προηγουμένω για λογοτεχνικά βραβεία και λογοτεχνία. Ε, λοιπόν το μία ψάχνοντα εδώ πέρα για λίγο για τη θεματολογία. Ε, στην, τώρα την 5η στι 20 μηνός στην Αθήνα ε, θα φιλοξενεί στο Μέγαρο τον Ιταλό Φραντζέσκο Πίκολο που κέρδισε το Ιταλικό λογοτεχνικό βραβείο πρέμιο Στρέγκα είναι ένα βραβείο που το έχουν πάρει διάσημοι Ιταλοί σαν τον Μωράβη ή σαν τον Έκο και φέτος το κέρδισε ε, αυτός ο Φραντζέσκο Πίκολο οι ε, γνωστοί συγγραφέας δικιά μας η Έρση Σωτεροπούλου θα κάνει την παρουσίαση του συγγραφέας στο, συγγραφέα, στο στο, στο κοινό συγγνώμη και ε, ένα ενδιαφέρον που θα έχει αυτή η εκδήλωση για όσου δεν είμαστε θα έχει μεταφράσει και σε ελληνικά για όσου δεν είμαστε στην Αθήνα θα μεταδοθεί ε, μέσω διαδικτύου. είναι ανοιχτή, είναι δωρεάν όσοι ε, είστε φίλοι της ιταλικής ε, λογοτεχνίας και όσοι είχε νέχτη ομολόγω δεν έχει και κάτι του συγκεκριμένου συγγραφέα Κάποια στιγμή θα, από περίεργη και μόνο θα αναζητήσω να δω τι γίνεται. Πάντως ε, μπορείτε είτε στο My Chrome Plus, είτε ε, ε, στο διαδίκτυο. Έτσι υπάρχουν πληροφορίες, άμα κάνετε μια αναζήτηση θα, θα το βρείτε ε, και μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Δεν ξέρω, θα κάνω μια ε, προσπάθεια για να το... Για να το δείτε το. Για να, το... να το δείτε καλά για να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο. Ε, με πάση περιπτώσει. Α, και, και λέγαμε για βραβεία ε, είναι και ο διαγωνισμό τρέχει και ο του Goodreads Το γνωστό site που. Το Facebook το βιβλίο που θα λέγανε διάφοροι και αυτό τον ετήσεω διαγωνισμό του. με ε, του 2014 για να δείξουμε τα καλύτερα βιβλία στις ε, κατηγορίες και τώρα έχουμε περάσει στην, έχει περάσει στην ημιτελική ε, φάση και ο τελευταίος γύρος ξεκινάει στις ε, 17 ε, Νοεμβρίου αύριο δηλαδή ξεκινάει ο τελευταίος ε, γύρος και έχουμε ε, δεν και αρκετό ντόρο να το στο συγκεκριμένο site συμμετέχουν διάφοροι. Ε, εκείνο που έχω να πω να το πω έτσι, εκείνο που διαπιστώ από άλλε χρονιέ, ε, φέτο δεν έχω ψηφίσει, έτσι, ε, από άλλε χρονιέ που δοκίμασαι και να είναι ότι ε, έχει ε, η πιο ψήφο είναι δηλαδή όπως και σε πολλούς τέτοιους ε, δημοσκοπήσεις διαγωνισμούς να το πω έτσι ε, βραβεία που υπάρχουν στο διαδικτύο είναι ανοιχτή η ψηφοφορία δηλαδή οποιοδήποτε μέλος του Goodreads μπορεί να ε, να μπει ε, και να ψηφίσει και να ψηφίσει για βιβλία τα οποία ε, δεν ε, πώς να το πω δεν έχει δεν τα έχει διαβάσει ε, και από μία περιγραφή, από το τι λένε οι άλλοι, πρέπει να αποφασίσει. Ε, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι ε, ενδεικτικό. Ε, συνήθως και γι' αυτό βλέπουμε καταλήγουν στις πρώτες θέσεις βιβλία τα οποία έχουν το καλύτερο ε, marketing θα έλεγα τις περισσότερες φορές είναι σαν κάτι σαν τα like, περίφημα like στο facebook το ότι κάτι παίρνει και συχνά, παικνά, όλο και κάποιο σκανδαλάκι βγαίνει για το πως μπαίνουν τα like ε, κάτι αντίστοιχο είναι και εκεί πέρα δυστυχώς δεν έχεις μια μαζική ε, ψηφοφορία να το πω έτσι ε, δεν, ε, δεν έχεις ε, και πως κριτήριο πως θα συγκρινήσεις πως θα αποφασίσεις ε, δεν μπορείς να ξέρει σε αυτοί που ψήφισαν με την κριτήριο ψήφιση και αν όντω θα ψηφίσουν, ε, αξίζει δηλαδή να οργανωθούμε 50 και ρίξουμε 100 ψήφου έτσι κάπου, σημαίνει ότι αυτό θα αξίζει. Το άλλο άκρο το συζήτησαμε προηγουμένω, πω είναι τα βραβεία Νόμπελ, με μια κλειστή επιτροπή η οποία κάθεται και αποφασίζει για τη λογοτεχνική μία αξία κάποιων δύο μετά δεκάτες κριτήρια ε, βλέπετε ότι και δύο λύσεις ε, δεν υπάρχουν απόλυτα ε, υπάρχουν και δύο λύσεις έχουν λαττώματα ε, πόσο μάλλον για κάτι το οποίο είναι τόσο υποκειμενικό κατά την τεπνή μου άποψη ε, για το αν θα σε, σε κάποιον ή δεν θαρέσει θα κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο γιατί ε, είναι, ένα, είναι ένα θέμα ε, αυτό το οποίο ε, κακά τα ψέματα ε, μόνο αν διαβάσεις ένα βιβλίο ή αν... Ε, αν έχει πολύ καλή αίσθηση του ότι σου αρέσει ή τι δεν σου αρέσει μπορείς να, να κρίνεις ε, ένα βιβλίο ε, και σίγουρα αν το είσαι διαβάσαι, δεν μπορείς να απομφθείς ε, οριστικά και αν θέλαμε που έχει απασχολήσει και στο goodread στις ελληνικέ ε, ε, σε κάποια από τις ελληνικές ομάδες και έχω συμμετέχει συμμετά έχουν σε αυτή τη συζήτηση και στη λασική του βιβλίου θυμάμαι αντίστοιχε συζητήσεις και γενικά σε άλλα site το τι είναι καλό, τι είναι ποιοτικό βιβλίο ε, είναι λίγο ε, να το πω όχι, λίγο είναι υποκειμενικό και υπάρχουν ένα σωρό επιχειρήματα υπέρ και κατά ε, το θέμα είναι μπορεί κάποιος μερικοί έχουν τη λογική ότι δεν έχει σημασία αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει ένα βιβλίο μερικά βιβλία είναι καταξιωμένα ε, ξέρω το, εντάξει ε, σεβαστή και αυτή η λογική αλλά τίτατα Ταξιών, η εμπορικότητα που λέγαμε προηγουμένως ή η... κάτι άλλο η γλώσσα που χρησιμοποιούν δεν ξέρω αυτά που περιγράφουν ε, το ευνόητο ή το δυσνόητό όσο οποίο δύσκολο είναι ένα βιλίο τόσο, στην, αυτό τόσο πιο ε, μεγάλη λογοτεχνική έξι έχει ε, δεν είναι επιστημονικό άθρο. Ε, όχι εντάξει τώρα το τραβάω και εγώ από τα μαλλιά θα μου πείτε ε, είναι ένα μεγάλο θέμα ε, το σύνδεμα είναι εγώ πιστεύω ότι και είμαι αντίθετος στο να διαβάζω από υποχρέωση ε, δεν διαβάζω κάποιο βιβλίο επειδή πρέπει ε, να το διαβάσω ε, μπορεί αυτό να με οθήσει στο να επιλέξω ένα βιβλίο, στο να δω ένα βιβλίο, στο να ξεκινήσω ίσως ένα βιβλίο κάτι για το οποίο όλος ο κόσμος διατείνεται ότι είναι αριστούργιο, ότι είναι εξαιρετικό ότι είναι, ξέρω εγώ τι. Ε, μπορεί να φτάσω μέχρι να το ξεκινήσω αν όμως δω ότι δεν με ικανοποιεί, ξεχνάμε, δίνει στα δικαιώματα του αναγνώστη που είχαμε πει σε προηγούμενη να το παρατήσω. Και σαφώς είναι δικαιώμα μου και να πω ότι ευθαρσός Κύριε εμένα δεν μου αρέσει, δεν είναι το είδος μου ή δεν μου αρέσουν αυτό που γράφει ο ε, συγγραφέα. Ε, το ότι μπορεί να είμαι μοναδικός σε όλο τον πλανήτη που δεν του αρέσει ένα συγκεκριμένο βιβλίο, αυτό ε, κατά δεν λέει απολύτω ε, τίποτα. Δεν υπάρχει ε, κάτι το, με, το σε αυτό. Ε, θα μου πεις αυτό μειώνει τη λογοτεχνική έξω του βιβλίου. Όχι. Αλλά για μένα, ε, δεν μπορώ να, για, για το καθένα μας προσωπικά που κρίνει ένα βιβλίο, δεν μπορεί ε, ε, η... το τι σκέφτονται οι άλλοι να είναι πω, κριτήριο δικό του. Έτσι. Ε, ε, ε, ε, ε, εγώ πάντα ήμουν να κατά το αυτό που λέμε της ψυχολογίας της μάζας, να το πω έτσι, όλοι μαζικά κάτι είναι το επενέσουμε, να το κατεδικάσουμε, είναι το, ε, αυτό δεν είναι, μερικά πράγματα δεν είναι μόδα να το πω έτσι και δεν θέλω να είναι μόδα αλλά δύσκολα δύσκολα σας έβαλα έτσι δεν είναι ε, πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι πάλι διασκευή όπως που δημιουργούσαμε από τη Μαλούκα από μια άλλη πολύ γνωστή σειρά παιχνιδιών τα Halo συγκεκριμένα αυτό είναι το Halo 4 το κομμάτι Frozen Sleep γιατί το κομμάτι τη Κορτάνα όπως λέει η Μαλούκα ε, αυτό θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στην Έλληνα ναι, ναι, ναι. Τη διασκευή τη ε, Μαλούκα, ε, φτάσαμε και στο τέλος τη εκπομπή μα ε, για σήμερα. Στο είμαι στο τέλο ενό ακόμη εξλίμπρη, το εκείνο που έχω πέρα από το να σα έχω να μια πολύ καλή ε, εβδομάδα να πάει όπως την επιθυμείτε Μην ξεχάσετε τα επόμενα ραντεβού μας Στις 10 θα έχουμε τον εθεροβάμανα το δικό μας εθεροβάμανα με το τρίτο μέρος του οφειρώματος στην εκπομπή του του 1976 της μουσικής του το τρίτο μέρος μουσικού το 1976 έως 1976, έτσι. Μην παρεξηγηθούμε. στις αύριο στι 4 το πούμε, μου είπαμε, ξεκινάει ένα δυνατό ροκ τετράωρο με την. Emmy, με τις rock απόπειρες για να ακολουθήσει mm. ο Πέτρος με το lived rock ενώ δευτέρα έχει μεταφερθεί και εκπομπή της ήλιο και φυσικά στη, για τους μεταμεσονύκτιους φίλους για μας που δεν είμαστε ευτυχώ υπάρχουν οι ο δικός μας ο πρόεδρος ο Cross θα έχει τη δική του εκπομπή Πάντοτε με εξαιρετική θεματολογία. Αυτά και άλλα πολλά όμως θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από το Radio Music Heaven και εμείς οι παραγωγοί είμαστε εδώ στα φόρουμ τους, στο chat αρκετά συχνά για να απαντάμε, να δεχόμαστε προτάσεις, κριτικές και να α, α, συζητάμε με το, α, με το κοινό μας... Είπα έμεινα καλησπέριση και την έμη η οποία μόλις μπήκε στην παρέα μας. Εδώ λοιπόν τελειώνει η κανονική εκπομπή και, αλλά επειδή δεν ακολουθεί κανένας μου έμειναν πολλά κομμάτια τα οποία είναι όμορφα θα μου επιτρέψετε ε, να συνεχίσω όχι βέβαια για το βιβλίο εδώ τελείωσα όταν ήθελα να πω για τα βιβλία θα συνεχίσω μόνο με κομμάτια που πιστεύω, έτσι, στραντραξ από βίντεο παιχνίδια που πιστεύω ότι αξίζει να ακουστούν ε, Δεν είναι πάρα πολλά Θα σας κρατήσω την τροφιά όσο με αντέχετε και όσο αντέξω λοιπόν, Πάμε στο πρώτο από αυτά Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της γενιάς του ε, Ένα παιχνίδι καουμπόικο Θυμαστε έρεγα, θεμάστε με που παίσαμε τους Cowboys, ένα, ένα τέτοιο παιχνίδι όχι με διάνους ε, βέβαια σε ύστερα χρόνια να το πω έτσι ε, με εξαιρετικό σενάριο με χιούμορ αν θέλετε με περιπέτεια ε, το Red Dead Redemption πάλι της Rockstar ε, και Αρκετό, αρκετά θεματικό soundtrack. Ένα από τα ωραίτερα που ακούγεται είναι το Far Away από το Χονσέ Γκονζάλεθ ο οποίος είναι ο σουηδός αργεντινής καταγωγής και ο είναι γνωστός για την ακουστική κιθάρα, κλασική κιθάρα τα σόλο του με την κιθάρα και τα όμορφα παλά που τα συνοδεύει. Ακούστε το κομμάτι και θα μου πείτε yeah. Step in front of a So far, so far away It's so far, so far Ήταν το Φάραουέ λοιπόν από το παιχνίδι Readed Red Redemption, από τα, είπα, τα κορυφαία παιχνίδια τη γενιάς του, Εμείς εμεί χωριέσαι να μπει, αλλά να, από το πρόγραμμα σήμερα επεκτάθηκε λίγο. Βέβαια, δεν θα ακούσει πολλά για το βιβλίο, αυτά θα τα ακούσει από την ηχογράφηση τη εκπομπή. Ε, θα συνεχίσουμε όμως με τραγούδακι γιατί ε, πειραάστηκα, μάζεψα αρκετά τραγούδια που δω πρόβαντα παίξω. έτσι Θα σε κρατήσεις ο, συντροφιά λίγο ακόμα και έτσι μπορείς να με ε, ανοιχτεί. <laughs> μπορείς να με ακούσεις για yeah, λίγο πριν το αυριανό μας ε, ραντεβού, να το πούμε έτσι. Ναι, η το έχω πει. Ε, Διευκολύν με πολύ να ακούω τις απογευματινές εκπομπές που ξεκλέβω κενά της ακού ε, καθότι πρωινός τύπο όμως οι βραδινέ ακουμπές με το ζόρι βγαίνουν εκεί βασίζουμε στον πατριωτισμό των παραγωγών δηλαδή στις και τις κονσέρβες που ανεβάζουν και συνήθως το, την άλλη μέρα στο, στο γραφείο <χω> α, τε, ακούνε και οι υπόλοιποι θέλουν έτσι, έτσι Radio Music Heaven ακόμα και με το ζόρι ε, για να πάμε όμως στο, στο α, το επόμενο κομμάτι μας στο οποίο είχε και μια ιστοριούλα ε, βέβαια εγώ δεν την είχα υπόψη μου διαβάζοντας την ακάλυψα είναι το θέμα από το Vampire the Masquerade Bloodlines και κατηγορήθηκε για ομοιότητες με το τραγούδι ε, ενό συγκροτήματο μισό λεπτό να σας πω και πιο με ήταν αυτό ε, δεν ξέρω εσείς, εσείς που είστε πιο ειδικοί καθόλου στη μουσική ε, με διαφωτίσετε και εμένα ας το ακούσουμε και θα δούμε μετά. Pirate of the Masquerade λοιπόν Bloodlines Συνώμη για το απόδομα τέλος, ξεχάστηκα, από το κομμάτι. Είναι ένα πολύ, ε, πώς να το πω, ε, σημαντικό κομμάτι. Περισσότερο θα είναι πολύ σημαντικό για το ε, σειρά παιχνιδιών. Ε, μάλλον, ε, να το πω αλλιώς, το Vampire the Masquerade... Ε, Ήτανε παιχνίδι, ε, όχι βίντεο παιχνίδι στην αρχή Ήτανε ένα παιχνίδι ρόλων από μια τότε πρωτοεμφανιζόμενη εταιρεία Τη White Κουλφ ε, Ήτανε, έφερε μια επιτομή στο είδος ε, των παιχνιδιών ρόλων Να το πω έτσι, παιχνίδια ρόλων Δεν ξέρω όσο εξοικειωμένοι είστε με τον όρο ε, παιχνίδια ρόλων η σύνδεση να πω είναι κάποιο Rick Suffer δεν τον γνωρίζω δεν γνωρίζω περισσότερα για αυτόν ε, γνωρίζονται στη μουσική ε, τέλος πάντων ξέρετε περισσότερα ε, όλο το soundtrack έχει τέτοια κομμάτια πολλά είναι licensed όπω λέμε που παράγονται κατόπιναδίας το συγκεκριμένο που γνωρίζαμε κατηγορήθηκε ότι μοιάζει πάρα πολύ με το Angel, τον Massive Attack και υπήρχε, αν επιδίχθηκε μια φιλολογία κατά πόσο είναι κλεμμένο ή όχι, δεν γνωρίζω δεν απαντώ είναι η υπόθεση Τόσο, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε τα παιχνίδια ρόλων, έχουν άμεση σχέση τουλάχιστον πρώιμοι μορφή τους. έχουν στην πρώτη σου μορφή έχουν σχέση με τα βιβλία ε, τα παιχνίδια ρόλων γιατί είναι ε, πρέπει να, δει, να σου αρέσει το διάβασμα γιατί έχουν βιβλία κανόνων σε αυτά τα παιχνίδια τα, στην κλασική μορφή τους θα λέμε pen and paper με χαρτί και μολύβι δηλαδή είναι παιχνίδια που υποδίεσαι ε, κάποιο ρόλο σε συγκεκριμένη περίπτωση στο συγκεκριμένο παιχνίδι υποδιώσουν να κάποιο βρικόλακα και δεν συζητάμε για τους βρικόλακε του Twilight, έτσι. Συζητάμε τα χρόνια που όταν, πώς τη λένε η Στέφανη Μάγερ, δεν έχω ιδέα ε, τι ήταν, πιθανόν να παίζει με τις κούκλες της, ίσως και ε, να ήταν μωρό. Τέλος πάντων, μιλάμε για τους βρικόλακε όπως τους περιέγραψε η κλασική η κουλτούρα και κυρίως το παιχνίδι αυτό το λένε και οι ίδιοι στον πρόλογο του βιβλίου δίπλα μου, έχω το μου έχει μείνει από τα φοιτητικά μου χρόνια το βιβλίο της έκδοσης της περίφημης δεύτερης έκδοσης με το τριαντάφυλλο στο εξώφυλλο πάση περιπτώσει το Λεγκίδι είναι υπηρεσμένο και από τα βιβλία της Unrise πάση στην Unrise ε, με το συνέντευξη με το Βρυκόλακα True the Vampire και τέρασμα, αυτή η τριλογία που καθιέρωσε πάρα πολύ και έδωσε ε, νέα δυσοτήλους. Είναι παιχνίδι ρόλων στην ουσία, όπου δώσουν προκόλου. πολύ επιτυχημένο, έφερε κάποιες καινούργιες τεχνικές, κάποιες καινούργιες ιδέες στο χώρο των παιχνιδιών ε, ρόλων και ε, μας έδωσε, ε, ε, είχε γνώσει πάρα πολύ μεγάλη άνθηση και η εταιρεία και όλη η σειρά ε, και γενικά ε, μετά τους και έβγαλε και για μάγους, έβαλε και για λυκάνθρωπους και ε, έκανε ολόκληρο σύστημα το λεγόμενο World of Darkness στο κόσμο του Σκότους η το οποίο διαδραματίζεται στη σημερινή εποχή, είναι στη σύγχρονη ε, εποχή και ε, είναι καθιέρωση αυτό που θα λέγαμε νεογωτικό ε, στυλ και είχε μεγάλη επιτυχία σαν παιχνίδι και μετά από το παιχνίδι Ρόλων βγήκαν σειρές με βιβλία έτσι Vampire, The Masquerade και άλλα καρτοπέχνιδα παιχνίδια νομίζω και πιτραπέζια σε κάποια φάση παιχνίδι με κάρτες με κάπου θα έχετε δει και ίσω και ακόμη παίζουν έχουν σταματήσει να παρακολουθώ τα καρτοπέχνιδα καλός ή κακό, τέλο πάντων άλλη κουβέντα αυτή και φυσικά βίντεο ε, παιχνίδια, έξω και το γνωστό soundtrack που ακούσαμε, πάρα πολύ ατμοσφαιρική σειρά, δηλαδή ε, αξίζει και μόνο για τα στοιχεία τη κουλτούρα των βρικολάκων που γράφεται, ακόμα και να παίξει το παιχνίδι ρόλων, ε, αξίζει α πούμε και στο ίντερνετ μια αναζήτηση θα βρείτε πολλά. Ε, πόσα στοιχεία της κουλτούρας των Βρικολάκων ε, καθιέρωσε και αξιοποίησε αυτό το παιχνίδι ρόλων. Ναι, ε, το είπαμε, μου αρέσαν τα παιχνίδια, μου αρέσαν τα ε, παιχνίδια ρόλων και τα επιτραπέζια έτσι. Αλλά μην πάει περιπτώσει μ, μια μικρή σαφήση. Έκανε να μην σα κουράζω τώρα με αυτά. Πάμε στο επόμενο κομματάκι. Ε, ένα μια διασκευή σε πιάνο. το κομματιό που ακούγεται σε ένα από τα κι αυτό που. Στην εποχή του ε, Το Bioshock Το οποίο έχει και συνέχεια βέβαια είναι το πρώτο Bioshock Ένα, ένα κομμάτι ε, σε, σε πιάνο Λοιπόν θα ακούσουμε ε, τώρα Λοιπόν, ήταν ε, από το παιχνίδι Bioshock. Ε, ονομάζεται το αριστερό του κομματικού εν στο παιχνίδι. Ένα από τους του χρυστού στο παιχνίδι. Είναι μια σύνθεση του Γκάρι Σάιμαν. Ε, πολύ γνωστό, θα έλεγα, κυρίω στην Αμερική. Γράφει στι σειρέ για και για και για τηλεοπτικές σειρές σκηνείως και για βίντεο παιχνίδια μουσική ε, δεν ξέρω πως θυμάστε και την παλιά σειρά η ομάδα αλφα, δε, η αυτός έχει γράψει τη σειρά ε, όπως και για το Father Murphy που τι μου θυμίσαι τώρα ναι, το Magnum PI ε, είναι συνθέσεις του ιδίου όπως και τα, BioShock, τα παιχνίδια Bioshock ε, ένα πολύ... Να καλυσπέρισω yeah. τη μέρη εγώ μικρών συγγνώμη Μόλι την ε, αντιλήφθηκε ότι μα ακούει καλυσπέρα Μέρη ε, είχα, ε, βλέπω είσαι πιο τακτική της βραδινές ε, ορίτσες Τώρα πάντων σήμερα έτυχε στην περίπτωση έκτηνα λίγο την εκπομπή μου γιατί είχα πολλά παιχτά τραγουδάκια τα υπόλοιπα από την ηχογράφηση όπως έχουμε ξαναπεί τέλος πάντων θα δούμε τι θα κάνουμε γι' αυτό Άλλο παιχνίδι τώρα που πραγματικά άλλαξε τα δεδομένα την εποχή που βγήκε ήταν το Civilization του Σιντ Μάιερ, Civilization, ένα πρωτοποριακό παιχνίδι στου υπολογίστες τότε ε, για την εποχή του. Ένα παιχνίδι που αναλάμβανες την τύχη ενός πολιτισμού από το μηδέν από την προϊστορία και τον έφτανες μέχρι τη σύγχρονη εποχή ε, έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, πάρα πολλές αποφάσεις να πάρεις μπορούς να επικεντρωθείς στην έρευνα, στην τεχνολογία, στη λογοτεχνία ε, βέβαια εντάξει κάποιες στρατηγικές σε οδηγούσαν πιο γρήγορα στην και εντάξει παιχνίδι είναι έτσι δεν είναι προσωμείωση πάντως ήταν κάτι πρωτοποριακό για την εποχή του και αυτό σε μεγάλη επιτυχία συνέχιες μπήκε σε επιτραπέζιο έτσι ε, για όσους είναι περισσότερο φάντος επιτραπέζιων και ε, στο Civilization το κομμάτι που θα ακούσουμε προέρχεται από το 4, από το Civilization 4 και είναι μια, όνομαζεται μπαμπάγια του και είναι μια συνεργασία του Πίτερ Holland και της γνωστής σας πια Μαλούκα λοιπόν ε, για ακούστε το νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο Baba yet to get to the evening, yet to get to Baba yet to get to gina laco elite to go Baba yet to get to the evening, goonie to get to a Baba yet to get to the evening, gina laco elite to go tu una joyita ji utsa meh makosa ye tu hai tumne assi tuna voa sama meh wale utuke se yaar ushi tooti kitik majri bula kini utho to re na yule muove ni Sí, <speaking in Spanish> Hey guys, thank you for watching. I hope you enjoyed this cover of Baba Yetu, originally composed by Christopher Tin. Say hi, Chris. Hey guys, wasn't that great? <laughs> Και εδώ ακούμε του παραγωγού οι οποίοι απευθύνουν τι ευχαριστίε του. Ναι, γιατί αυτό έχει κυκλοφορήσει δύσκολε, έτσι αυτά από το διαδίκτυο ε, τώρα, ε, τα ε, βρίσκουμε και συνεχίζεται να συστήνονται ε, και όλα. Σα είπα όσοι έχετε φωνό έχετε για να μα ακούτε πέρα στο διαδίκτυο, ψάξτε λίγο, γίνονται συνδρομητέ στο YouTube, δηλαδή πε προσπάθειε όπω και δική δικέ μα εδώ, του Ready Music Heaven, καλό είναι να ακούγεται. Ε, και να βρίσκεται την απόκριση <στονίκηση> από την <στονίκη> κοινότητα <στονίκη> γιατί να ακούμε μόνο <στονίκη> ότι έρχεται κονσερβανισμένο έτσι λοιπόν τι να τι να βάλουμε ε, μετά πως σου λες ας Βέβαια. να μην σας βάλω το λίγο Star Wars, βέβαια, όχι από τα κλασικά κομμάτια, μια άλλη προσέγγιση, από τη σειρά είπαμε πολλά παιχνίδια και λοιπά για το Star Wars και παιχνίδια ρόλων και με τραπέζια και βίντεο παιχνίδια και, και, και δεν συμμαζεύεται βέβαια, σε βιβλία περιοδικά, κόμικ ε, ότι πείτε, το έχει το Star Wars έτσι, εδώ θα επιληθούμε στο soundtrack από τη σειρά παιχνιδιών Knights of the Old Republic, ε, Υπότιτλοι δηλαδή τη παλιά δημοκρατίας από μια εταιρεία την BaiWare, γνωστή εταιρεία και έχουμε μια νέα προσέγγιση στο, στα soundtrack τη σειρά. Ακούστε το και πείτε μου αν σα αρέσει. λοιπόν, Από τη σειρά παιχνιδιών των Star Wars, μια νέα προσέγγιση πιστεύω κάποια κλασικά θέματα αναγνωρίζεται. Δεν έχει πάρει και διαζύγιο από του κλασικού τόνου τη σειρά. Τώρα επί του Star Wars τι να, τι να πούμε. Αυτό και αν επανακαθόρισε ένα ολόκληρο είδο, η και λοιπά, λοιπά δημιουργεί στη δική του βάση ε, φαν ποδών δηλαδή ε, και στο ίδιο ύψος με το Star Trek ε, θα έλεγα και με τους την επική ε, φαντασία ε, βέβαια υπάρχουν ε, ε, και κριτικές ε, δεν ξέρω σας ποια Star Wars άρεσαν περισσότερο ε, εγώ εντάξει ίσως το βλέπω, τα, πρώτα, τα κλασικά ήταν ε, τα, τα τρία πρώτα, συγγνώμη. Τα κλασικά που ξέννη δεκαετία του 80 θεωρώ ότι ήταν μέχρι στιγμής αξεπέραστα. Τα τρία που ήρθαν μετά, ε, εντάξει, είχαν το πλήμα και το παιδικό νεφέ, είχαν εξηγούσαν πολλά πράγματα. Ε, μ, μ, κάπου, κάπου εντάξει, κάνανε, πώς να το πω τώρα Αμερικανιάς να το πω δε... το, το γελιοποιήσαν σε ορίσμα σημεία να το πω Τέλο όμοι νομίζω με καταλαβαίνουν ε, πρώτε μίσεις ε, είναι αυτές τώρα την να... να κάνουμε την να λέμε άλλωστε το επόμενο κομμάτι έχει τη διάκριση ότι ενώ το παιχνίδι προσω... Και, προσω... και πολλοί άλλοι δεν το θεωρούν και ότι ε, καλύτερο να το παιχνίδι πυροβολισμού θα λέγαμε, κάποιες φορές και ε, χαζό το χαρακτηρίσει κανείς, άλλοι ε, νερό στο όνομά του, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι δεν όμως το τραγούδι όλοι συμφωνούν είναι πολύ καλύτερο από το παιχνίδι. Αναφέρομαι, το κομμάτι, αναφέρομαι στο κομμάτι Hope Runs Deep από το, που είναι και το κεντρικό θέμα του ε, παιχνιδιού Gears of War 2. Γράνα για το πολέμου νούμερο 2. Δεν νομίζω το έχουμε φραστήσει στα ελληνικά, αλλά νομίζω το τραγούδι το κομμάτι είναι καλύτερο σε κάθε περίπτωση από το παιχνίδι. Για ακούστε το. Αυτό ήταν λοιπόν το Hope Runs Deep από το παιχνίδι, βίντεο παιχνίδι Gears of War 2 και όπως είπαμε όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε ε, κυρίως στο ίντερνετ έτσι, και να τα ακούσετε. Να καλησπερίσω και τον Ανώνυμος που ήρθε στην παρέα μας και στο Μασχού και στο chat ε, συμμετέχει ε, <Γυθύν> υπάρχει και το γνωστό μετρέψει το γνωστό ακαδημαϊκό θα έλεγα ευφειολόγημα που λέει ποιος είναι αυτός ο Ανών που έχει τόσες πολλές δημοσιεύσεις <Γυθύν> ξέρετε αν δεν έχετε κάποιο επιστημονικό βιβλίο ή άρθρο πίσω στο τέλος έχουν τη βιβλιογραφία πάνω στην οποία βασίστηκαν όταν κάποια βιβλιογραφία, κάποιο άρθρο κάτι το οποίο βασίστηκαν δεν είναι γνωστός ως εγγραφέας ε, γράφουν ανώνυσα σε δημογραφία για το ανώνυμους και έτσι μαζεύονται πολλά πολλές φορές δηλαδή σε, πρωτό, σε πρωτότυπες εργασίες που σε καινούργια παιδεία πολύ συχνά μπορεί η βιβλιογραφία να είναι από ανώνυμους, να μην είναι από επίσημα άρθρα και έτσι συχνά εμφανίζεται και λέει ποιος είναι αυτός Θα μου επιτρέψει λοιπόν το λογοπαίγνιο με το ε, όνομά του. Την... Α, το επόμενο είναι πάλι από ότι τη... θα πάλι το βιολί τη Λίντσεϊ Είναι από τη σειρά παιχνιδιών Assassin's Creed. Είναι από το τρίτο. Το τρίτο ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Ε, Διαδραματιζόταν την εποχή του πολέμου της Αμερικανική Ανεξαρτησία τη Αμερική. Επανάστασης, το πρόβλημα της αναξαρτησίας από τους Βρετανούς. Ενδιαφέρον σαν παιχνίδι κατηγορήθηκε λίγο για ε, δυναμίες ε, τόσο τεχνικές όσο και ε, σεναριακές πριν περισσότερο κόσμος. Εντάξει ε, και γενικά η σειρά αυτή τα τελευταία χρόνια δέχεται φοβερή κριτική γιατί Κάπου φταίει και η εταιρεία έτσι που τη βγάζει, κάπου εντάξει βρήκαμε τη Αγιελάδα, ξέρετε μέχρι να σημειώσει κονή άρμαγμα από εκεί και πέρα, ε, δεν. Τέλος, πάντων, α ακούσουμε όμω λίγο τη Λίντση Στέρλινγκ στη διασκευή αυτή από το θέμα του Assassin's Creed 3. Του θέματο του Assassin's Creed uh, 3. είπα και τη σειρά, εντάξει, τώρα uh, μια πολύ γνωστή σειρά και την προτείνει και ο Λόρντι εδώ πέρα στο spoiler alert, πολλά. να τον ευχαριστήσω και όλες που uh, με το άρθρο του με, μου έδωσε έτοιμο υλικό γιατί. Σα είπα, ήθελα καιρό να μαζέψω τραγούδια ε, σαν μουσική επένδυση τραγούδια από βίντεο γκέιμς αλλά μου είχε αρκετό υλικό εδώ πέρα πήρα αρκετές από τους του έχτησα. έβαλα και τις δικές μου προτιμήσεις και βγήκε η σημερινή εκπομπή και περιέσεψε όπως ε, καταλαβαίνετε κιόλας ε, το επόμενο είναι από μια πολύ γνωστή σειρά παιχνιδιών ε, τη σειρά Diablo τα Diablo 1, 2 και 3 το συγκεκριμένο το τρίτο της σειρά. που θεωρούνται ότι έφεραν και αυτά τη δική τους επανάσταση στο gaming, ειδικά τα πρώτα παιχνίδια και τα soundtrack του 1 και του 2 θεωρούνται κλασικά στο χώρο τον αντίστοιχο να το πω έτσι, και, στο... και το soundtrack από το τρίτο το Diablo, ένα κομμάτι από το οποίο θα ακούσουμε τώρα, θα θεωρήθηκε και αυτό είναι πράγματα για στο χώρο των... των τραγουδιών, των κομματιών για gaming για παιχνίδια. Ακούστε το και πείτε μου. Νομίζω ήταν ένα υπέροχο μελαγχολικό ε, κομμάτι... Ε, δεν ξέρω, εντάξει, έχω μια τάση προ αυτά τα κομμάτια ενδεχομένω, αλλά εντάξει, καλό είναι αυτό που είπε ότι πρέπει όταν ακούμε βίντεο παιχνίδια συνέχεια να είναι νταμπαντομπα, τα κομμάτια έτσι, μπιτάτα και τέτοια. Έχουν εξελίχθει, όπω είπα, πάρα πολύ τα βίντεο παιχνίδια και σε σημερινά από αυτά είναι και τα ψαγμένα και ε, θυμίζουν και ταινίε, ε, να το πω έτσι. Μπορεί και να εμπνεύσουν με τη σειρά του παιχνίδια ταινίε και οτιδήποτε ε, πάμε στο προτελευταίο κομμάτι για σήμερα ε, θα ακούσουμε από ένα άλλο παιχνίδι που και αυτό έχει αφήσει η εποχή, το Guild Wars ε, όταν βγήκε αυτό το βγήκε στο δεύτερο είναι πάλι μια διασκευή με μια ομάδα με τη απαραίτητη πια Μαλούκα, Taylor Davis και Lara είναι το Fear Not This Night μη φοβάσαι αυτή τη νύχτα νομίζω κοινή ναι θα μου επιτρέψετε δηλαδή να το αφιερώσω στην καλή μας τη Μέρη Όμικρον και με αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι από το Guild Course ε, φτάσαμε στο τέλος της, ε, και τη επέκταση της εκπομπής να το πω έτσι. Ε, θα κλείσω όμω με ένα τελευταίο τραγούδι το οποίο δεν έχει σχέση με κανένα από τα υπόλοιπα αλλά νομίζω είναι ένα ταιριασ... ταιριαστό τραγούδι για αυτή την ε, βροχερή ε, για αυτό το βροχερό απόγευμα βράδυ μάλλον, για αυτό το βροχερό βράδυ του Νοεμβρίου και ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ταιριάζει να το αφιερώσω στα παιδιά της ροκ που μας περιμένουν αύριο, δηλαδή στην Έμι και στον Πέτρο. Ραντεβού πάλι στις 10 για την εκπομπή του Θεοβάμενα από μένα καληνύχτα. Έμι και Πέτρο, δικό σας.